Είμαι ο κόσμος, μια μεγάλη φυλακή και εγώ ψάχνω να τρόπο τάβεσμα να σπάσω Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί σε μια πολύ ψηλή κοπή πρέπει να φτάσω για αυτά. Τα... Λέω να ξαναβολήσω τα δυο μου χέρια για να κλέψω λίγο πώ από τα λαβερά αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με τρέξει. τον ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και κλίψη δεν αντέχω. Άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδε πολλέ. Αγάπη, καρτέ και φίλοι, παρμάκερε οτιέ. Υχε τέραντα με παράξενε στολέ που παράμουνε, βαμβάζονται κρυπάμε στι κίε. Μήκο το σταθ τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσης. Εγώ το φίγα και το έφτασα στο τέρμα και όπως γράφουν στα βιβλία Η παλή σοφία όταν θα φτάσει Ο ήλιο στο τέλειο γέρμα Θα βάνουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί Για σούς με πρότωσαν με πίσω μαχαιριές Θέλω να ξέρουν ότι Σιχάνοι κάτσου Και για αυτέ τι αγάπες τις παλιέ, Θέλω να ξέρουν ότι Σιχάνοι κάτσου Κι όσοι μαφίλησαν με πυρήμα δεσμά Θέλω να ξέρουν ότι... Τα να βεβουν στην κόρη, την ψυλά, τους περιμένω και, και, yeah. σιγά, μην φοβηθώ. Μου είπα να μην κάνω όνειρα, τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Yeah. Μαγικό μου δεν του πήρα σοβαρά. Yeah. Πήρα τον κόσμο ολοκλήρω στα δυο μου χέρια. Θέλουν τώρα να μου φτιάξουν μια φορτιά. Που έχει πάνω, ότι στο φόβο, την ασκήνια. Κι ένα κλάμα, εγώ και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα, το θεών και την πλασπίμια. Δεν θα δακίσω, μάται και θα φοβηθώ. Δε θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου Ελευθερά ψηλά, πολύ ψηλά πετώ Κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κιαδές με τα μου Και περιμένω κι άλλα δέρφια για να βγουν Σ' αυτήν την κορυφή που όλους περιμένει αρχή. Να μην τακλήσουν και να μην το βιντούν Σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλωστημένη Για σούς με πρότωσαν με πίσω μαχεβιές Θέλω να ξέρουν ότι Σιγά <Συκάλη> λιγράψουν Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές Θέλω να ξέρουν ότι... Ποιος είμαι αφιλής ανεπίλη να δεσμάθερω να ξέρουν ότι Τσιγάνε Να ένα με βρού στην κόρη την τους περιμένω και. Και, τσιγάνε οι Για αυτούς με πρότασαν με πίσω μακεδιές θέλω να ξέρουν ότι Τσιγάνε κάτσουν Και για αυτές τις αγάπες της παλιές θέλω να ξέρουν ότι Τσιγάνε οι Ποιος είμαι να δεσμάθερω να ξέρουν ότι Τσιγάνε οι φόβοι Να με στην κόρη και. Και για όσους θέλουν να ξεχνάνε, σαν τις μύγες, τις αλογόμοιες, εμείς θα το θυμίζουμε. Ήταν τέτοια μέρα, πριν από 11 χρόνια, όταν δολοφονήθηκε από τη Χρυσή Αυγή ο Παύλο Φύσσας. 8 και 8 στους 97 και 8, με το Σεπτέμβριο να σημαδεύει Δεν πιστεύω να έχει βομβήτη. Μπομπιτή <ΣΠΟ> Είχα στο παρελθόν <ΣΠΟ> Καλημέρα σε όλες <ΣΠΟ> και όλου. Πήγαινε λίγο μακρυτέρα. τσερα ναι. ε, ναι. Είχα στο παρελθόν όταν κυκλοφορούσαν Είχα και εγώ ως ρεπόρτερ Πριν ξεκινήσουμε τα κινητά τηλέφωνα και τα ναι, λοιπά ναι, ναι, ναι, ναι. Χτύπαγε ξέρω εγώ ότι ώρα να είναι Έπρεπε να πάρεις στο... τηλέφωνο τη γραμματεία της εφημερίδας Ή κάποιον άλλο ανάλογα Υπήρχαν και με δύο αυτοί είχαν με έναν αριθμό ή με δύο αριθμού. Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που έμαθα. <laughs> Δεν ήταν επαναληπτικό επομένω. Θα σου πω ότι διάβασα και εντυπωσιάστηκα πέρα από τώρα ότι ε, έχει μια. Έχει μια τραγική διάσταση το πράγμα. Έτσι. Έχουμε νεκρού, έχουμε τραυματίε. Έχουμε πόλεμο. Έχει και ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Καλά, εντάξει, το έχουμε πόλεμο. Τώρα ακούγεται κοινικό, αλλά ρε παιδί μου ε, είναι. είναι. Μια επέκταση του πολέμου, α πούμε. Αντίστοιχα, κοίταγα άτομο. έναν αριθμό. Δεν ξέρω αν το συγκράτησε εσύ. Εγώ δεν το, ε, το συγκράτησα. στην, <χει> στη νουκ... στην Ουκρανία-Ρωσία <χει> τώρα, στον πόλεμο αυτόν. Έχουν φτάσει ένα εκατομμύριο οι νεκροί. Κάπου, κάτι είδα, ένα τέτοιο εντάξει, νούμερο. Δεν είναι μια εκτίμηση. Δεν... Ναι, εκτίμηση. Εντάξει, είναι, αλλά... ξέρεις, εδώ είναι και θέμα πολέμου προπαγάνδας Αλλά όπω όλα δείχνουν, το Ισραήλ ανατείναξε, ας πούμε, ε, του βομβητέ που είχε αγοράσει η Αυτό τώρα πάει από το Ισραήλ στο Λίβανο. Άρα, παιδί μου, εντάξει, λε PlayStation, είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, Star Wars. Είναι. Τι, Α, τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, είναι πολύ εντυπωσιακό. Άκουγα και τον ειδικό που έβγαλε ο Στραβελάκη πιο νωρί. Ε, ότι γίνεται, αυτό είπε ο άνθρωπος, αλλά για να γίνει, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι πρέπει να έχει τοποθετηθεί μέσα μια εκρηκτική ύλη. Κάπως πρέπει να υπάρχει, ρε μου, κάτι εξεράγει, δεν... Λένε ότι βάλανε μέσα στους βομβυτές στη διάρκεια της κατασκευής και αυτό δεν στο λέω έτσι, το διάβασα από ένα κομμάτι... πήραν μια συνέντευξη από την εταιρεία των βομβυτών, ε, ε, ε, αν τα λέω καλά λέγεται Gold Apollo, είναι μια κινέζικη εταιρεία. Και ο υπεύθυνο εταιρεία είπε, Παι, παιδιά, να σε. Να...", κάτσε να το. Χουτσίνκουάνκ. Καλά Όνομα του, έτσι. Όχι, έπινε σχέδι, ναι, ναι, Όχι, το θυμάσαι, γιατί δεν θυμάμαι. Λοιπόν, η εταιρεία του αυτή, η Golda Polo, φτιάχνει του βομβητέ. Όταν <σχεδιά> λοιπόν φτάσαν σε αυτόν, γιατί. λέει, Παι, παιδιά, ξέρετε κάτι. Δεν, τα... δεν του φτιάξαμε εμεί. Δώσαμε άδεια σε ευρωπαϊκή εταιρεία να φτιάξει του βομβητέ, χρησιμοποιώντα το δικό μα όνομα. Θέλω να σου πω ότι αυτό που λέμε κινεζιά. Ναι. Μπορεί να είναι και λίγο Ευρώπη μέσα. Και ίσω αυτό να έδωσε και τη δυνατότητα, Όχι ότι θα άλλαζε το πράγμα. Γιατί μπορεί να γίνει αλλού. Ναι, αυτό λέω ότι θα Καλά, άλλαζε το ναι. πράγμα. Αλλά ξέρεις, είναι, είναι τρομερή. Σαν σύλληψη πολεμική στρατιωτική, είναι τρομερό. Δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ τέτοια πανουργία. Εκτείναξη πάντω και χωρί βομβιτή, αλλά κανεί δεν ασχολείται εκεί. Ενώ κάνει TikTok, είναι στην Αμερική. Έχουμε τώρα προεκλογική περίοδο. Α, Δεν μιλάει ούτε ένας ούτω άλλος για το θέμα του δημόσιου χρέου των ΗΠΑ, το οποίο έχει εκτιναχθεί σε ύψη δυσθεώρητα κύριε Λεκτικός Άμα χρολογιστά η Αμερική είναι κανονικότητα τώρα, μην το κάνεις θέμα. Το έλλειμμα Βάλι. του κράτους είναι 6% που κανονικά πάνω από 3% στην Ευρώπη κέγεσε Δηλαδή η άνεση με την οποία κινείται η Αμερική έχει 28-3 εκατομμύρια δολάρια 1 δισεκατομμύριο, 1.000 δισεκατομμύρια έτσι έχει φτάσει στο 100% μήπως, του Αμερικάνικου. Μήπω ξέρει και σε ποιου τα χρωστάει, Τι, Σόλφ. γιατί νομίζω τα μεγαλύτερα. Α, το μεγαλύτερο κομμάτι του Αμερικανικού χρέου το έχουν οι Κινέζοι. Ναι, κυρίω στου Κινέζου και στου πολύ πλουσίου και στου λιγότερο πλουσίου σε όλα τα συνταξιδοτικά ταμεία. Γιατί όλα τα συνταξιδοτικά ταμεία, αν θέλουν να επενδύσουν κάπου με ασφάλεια τα λεφτά των ασφαλισμένων του, θα τα βάλουν πρώτα απ' όλα σε Αμερικά ομόλογα. Αυτά και έτσι κινείται ο κόσμο και πάει γύρω-γύρω. Τους... Γύρω. Είπα για του βομβητέ, και ο Μπάμπη κατευθείαν είσαι και ρίξε την πόμπα την οικονομική. Έτσι, για να θυμόμαστε. Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι, επειδή το λέγαμε παλιότερα, εμεί οικονομικό αδαεί, όπω λε εσύ, ε, αναρωτιόμαστε πώ είναι δυνατόν να χρωστά πράγματα, λεφτά, τρισεκατομμύρια, εκατομμύρια. Όπω είπε και εσύ, χίλια έτσι, δισεκατομμύρια κάθε τρει εκατομμύριο. Mm -hmm. ε, Τόσα τα λεφτά δηλαδή που να τα έχει σε εκατοστάρικα και τα άπλονες θα έφτανε από εδώ μέχρι τον χρόνο, πούμε. Και θα κάνει και βόλτε πάνω στου ε, κύκλου. Αλλά εδώ ε, και πραγματικά το λέω, αυτός, α, αυτά τα λεφτά προφανώ και δεν αντιστοιχούν σε αξίε υπαρκτέ και είναι αέρα κοπανιστό. Αυτό, αυτό το ζήτημα με το χρέο δεν χρειάζεται να αντιστοιχεί. Δεν είναι αυτό ο λόγο για τον οποίο αγοράζει κάποιο, βάζει τα λεφτά του στο Αμερικάνικο χρέο. Είναι ότι η πιθανότητα να παληρρήσει η Αμερική είναι μηδενική. Ναι, αλλά. Δεν είναι πάλι έτσι όπω το λέω. Δεν είναι αρεσκοπανιστό. Να το δεχτώ αυτό που λε: Ότι ο άλλο αγοράζει. Δεν είναι Η αξία αμερικάνικ... τη αμερικάνικη οικονομία. Ναι. Overall είναι τεράστια, είναι πολλέ φορέ Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το το η αμερικάνικη οικονομία. Είναι άμα βάλει όλε τι οικονομίε και αθροίσει τα χρέη που έχουμε στο διάστημα, στο σύμπαν, σε κάποιο διπλανό γαλαξία. Δεν α πούμε. Γιώργο πάλι μου... δεν αντιστοιχούν στο χρυσό, στο πετρέλαιο, τίποτα. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη πέραν των φυσικών τεχνολογικών ανακαλύψεων είναι ακριβώ. Ότι οι οικονομίε πάνε γρήγορα μπροστά όταν χρωστάνε. Και ουσιαστικά και μια εταιρεία και Ρε, όλα αυτά. Υπάρχει ένα άδεισο που έκανα εκπομπή με το Δάντι και δεν το, <laughs> το είχα καταλάβει. Οι <laughs> ωραίοι έχουν χρέη. Όχι, μη εταίροι <laughs> μου. Θα σου πω για το εξή. <laughs> όταν δηλαδή, μια εταιρεία σούμε, για να πάει καλά, για να αναπτυχθεί κτλ., πρέπει να χρωστάει. Πρέπει δηλαδή να πάρει δάνεια. Αλλιώ δεν γίνεται να περιμένει από την πρωτογενή συσσόρευση που έλεγε και ο Μακαρίτη, mm. άντε να μαζέψουμε τα λεφτά. Αυτό ήταν κάτι αιώνε πριν. Και να πάει γρήγορα μια εταιρεία μπροστά, θα χρωστάει, δηλαδή θα πάρει δάνειο. Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με τρίπλα ρε, με, το, με την οικονομική βόμβα που πέταξα, εμένα μου έκανε κάτι από αυτά που άκουγα πριν στον οίκο στον τραβέλακια που έλεγε ο δικό ο κύριο αγράφει τη. Ότι μπορεί να ενεργοποιήσει του βοβητέ του οποίου έχει βάλει βέβαια από πριν το εκρηκτικό κτλ. με κάποιο λογισμικό τύπου Πέντατορ. <laughs> Συγνώμη <laughs> δηλαδή. Είμαστε σε όλα τα κόλπα μέσα. <γίλια> Γιατί θυμάμαι ότι δεν το είχαμε κάνει εξαγωγή. Το θυμάσαι, μέσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, λέει η κυρία Κοπά. Όχι, και επιβεβαιωθεί, απαραίτητη. Κάναμε μόνη ματέα στο τέλο. Λέει το, το Υπουργείο Εξωτερικών να διαδόθηκε δηλαδή, δηλαδή, για ένα κομμάτι τη τεχνολογία <γίλια> συγκεκριμένο. Μάλιστα, Τώρα πώ είμαστε τόσο καλή στι παρακολουθήσει, αυτό κάτι πρέπει να λέει για μα. <Χάσαι> Κοιτάξτε, παλιότερα να έχει ακούσει τη θελική φράση που είχε πήγει, ο Γιώργο Παπανδρέου ότι υπάρχουν δύο χώρε στον πλανήτη που δεν χρειάζονται μυστικέ υπηρεσίε. Η μία είναι η Ιαπωνία. Εκεί δεν μιλάει κανείς. Και η άλλη είναι η Ελλάδα. Εδώ μιλάνε όλοι. Όλοι, όλοι, όλοι. Ναι. Τι να το κάνεις τον το. τώρα. Μ' αρέσει, τον... μ αρέσει, μ αρέσει ο καβγάς στο Πασόκ. Αν ο Ανδρουλάκης είχε μόνος του την ιδέα να προκηρύξει εκλογές για πρόεδρο ή ποιος είχε την ιδέα να του πει να προκηρύξει εκλογές, να τον αμφισβητήσει δηλαδή. Υπάρχει ένα τέτοιο καβγά στο Πάσο. Αδεσ... Η αλήθεια είναι επειδή έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την εκλογή, είναι τώρα δυόμιση εβδομάδε μπροστά. Η εκλογή του Προέδρου του Πάσοκ. Προφανώ και αυτή σε δύο γύρου, με την 24η Σεπτεμβρίου να είναι το debate, τον 6η κλπ. Ε, δεν μπορεί να πάνε τόσο γλυκά και μαλακά. Εντάξει, εγώ άκουσα ότι υπήρχαν και κάποιε φιλεντάσει. Απλώ μέσα σε αυτό το ευρύτερο κλίμα του πολιτικού πολιτισμού και δεν σε και κα... Τα, όχι κατά αναλογία, ε, σε αντίστοιξη με αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ε, το, το πουλάνε. Είμαστε ένα σοβαρό κόμμα, έχουμε διαδικασία ναι, Εντάξει, εγώ συμφωνώ με το κατηνηλίκη που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώ η σύγκριση είναι εύκολη όμω. Πε μου, εσύ επί τη ουσία, έχει ακούσει καμιά συζήτηση στο Πασόκ και σήμερα πάλι το ίδιο κάνουν. Επί τη διαδικασία. Την είναι. οικονομική συμβουλή μπορεί να δώσει την Εύα. Καλημέρα, Ευάκη, για να πάει μπροστά ένα σπίτι λέει. Επειδή είπε για να πάει μπροστά μια οικονομία να χρωστάει <σταί> Για να πάει μπροστά σε ένα σπίτι. Στα σπίτια αλλάζει η υπόθεση, αγαπητή μου Εύα. Και δυστυχώς τα σπίτια έχουν συνήθω το ανάποδο πράγμα. Ναι. Αν και οι επιχειρηματίε χρωστούν, όλοι χρωστάνε. Ναι, ε, Τι σου έλεγα ε, όμω τώρα, βολή. και μα έκοψε η Εύα, η Εύα να μα κόβει όποτε θέλει τον δεν το συζητώ. Για τα πασογικά έλεγε. Τα πασογικά. Λοιπόν, πάλι τώρα η συζήτηση την οποία κάνουν είναι για το πώ θα γίνει το debate. Εντάξει, για μένα θα μιλάνε έτσι, θα μιλάνε αγιουβέτσι και τα λοιπά Για μένα απολύτω αναμενόμενο Κάτσι το να μιλάνε συνέχεια επί της Εμένα όχι. μου θυμίζει όταν εκφυλίστηκαν οι φοιτητικέ συνελεύσει, Οι οποίες άνθισαν στη δεκαετία του 70 Και μετά άρχισαν να εκφυλίζονται Ο εκφυλισμός είχε ένα όνομα Όταν κάποιο ήθελαν να σου διαλύσει τη γενική συνέλευση Σου έλεγε επί της διαδικασίας ναι. Και είχε καθιερωθεί δεν ξέρω από πού, ότι παιδικά κάθε τρα... φορά που είναι. κάποιος ζητάει, Κάποιο ζηταει τραύμα είσαι δίκιο, γιατί κριμάτησα <laughs> πρόεδρος γενικής συνέλευση και δεν, δεν τον μπορείς αυτό το πράγμα. Κάθε φορά που κάποιος ήθελε να σου διαλύσει τη γενική συνέλευση, σηκωνόταν και υποτίθεται ότι αν έλεγε επί της διαδικασίας έπρεπε να του δώσει το λόγο. Μη σου πω τώρα ιστορικές φυσιογνωμίες, γιατί κάνουν άλλε δουλειέ οι άνθρωποι, εξελίχθηκαν, καλά. οι οποίοι τώρα... το είχαν και... κάνει τόσο καλά σύστημα. Λοιπόν, επί τη διαδικασία δι... δι... να πω ότι απέναντί μα έχουμε τον Δημήτρη Λιμπερόπουλο. Είδεσαι, <laughs> ο παλιό. Πολιοδικό. Και αυτό δεν θέλει διαδικασία. <laughs> Πολιοδικό για κονσολιέρι να ρυθμίζει του οίχου που ακούνται στα αυτάκια σα εδώ τα αληθινά ώρα, δύο 97 και 8 τώρα που είναι 8 και 18, περνάνε και 10 λεπτά την ώρα που ξεκινήσαμε. Και στην ε, τηλεφωνική υποδοχή 2.11200.8200, η κυρία Ευυγούλη, η κολώνα του σταθμού. Εδώ εμεί με τα εξάσφαιρά μα έτοιμοι να πάμε παρακάτω. Να σου πω την αλήθεια επειδή το έθιξες και χωρίς κατά τη γνώμη μου να είναι το μείζον θέμα, δηλαδή υπάρχουν άλλα και άλλα σήμερα, αλλά σε ό,τι αφορά την ε, κουβέντα που γίνεται για το debate, έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι μπορείς με την επιμονή στα διαδικαστικά, ξέρω εγώ ας πούμε, να φρενάρεις μια διαδικασία, γιατί μπορεί να, να θεωρείς ότι σε συμφέρει. Ή να την κάνεις έτσι που να έχεις τις μικρότερες ψανότητες να κάνεις λάθος. Όπω πολύ καλά γνωρίζει, Στον debate άλλο πάει για να κερδίσει παίζοντα στα τελευταία του χαρτιά και άλλο πάει για να μην χάσει, Γιατί. Ενώ, πούμε, σωστό, σωστό. Όλο, σωστό. Προηγείται στι δημοσκοπήσει, δεν ξέρω εγώ τι, έχει τα πανιά του, μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του σίγουρο δεύτερο κύριο και σου λέει: Παι, Παιδιά, εμεί πάμε να παίξουμε κατενάτσιο. Άμυνα σωστό. Και τα λοιπά Α, Για να παίξει άμυνα όμω δεν πρέπει να έχει μια ελεύθερη διαδικασία. Συμφωνώ ε, ε? από πού γατεύει το. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα τάκτι έχουν σημασία. Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα να ακούσω από το Πασόκ. Έτσι, with all due respect στου ανθρώπου, ναι. αλλά να μου πούνε. Θα γίνει ας πούμε, μια συζήτηση για το θέμα του δημόσιου χρέου. Θα γίνει μια συζήτηση ε, θα γίνει. για το αν τα κοινωνικά επιδόματα που δίνονται όπω δίνονται, το ελάχιστο εισόδημα εγγυημένο που δίνεται όπω δίνεται, σε αυτού που δίνεται, πρέπει να συνεχίσει να δίνεται. Θα ήθελα μια τέτοια συζήτηση. Δεις, θα την, συζητήσουν τέτοια πράγματα. Από ό,τι ξέρω, αυτά. Δηλαδή, τις, ε, το ξέρω και το ρώτησα. Δηλαδή, ε, ε, το κομμάτι, τι θα κουβεντιάσουμε. Το συμφώνησαν αμέσω. Δηλαδή, ήταν, ε, αν θυμάμαι καλά, έξι διαφορετικέ ενότητε, εκεί τα βρήκανε αμέσω. Στον τίτλο το βρήκανε. Εκεί τα βρήκανε. Με παιδιά, ξέρω εγώ. Ε, Κάνα ένα παιδιά, τέτοιο πράγμα. Παιδιά, κουβεντιάσουμε παιδιά. Υπέροχη. Παιδιά. Καλημέρα, Στομάχη, από το Ηράκλειο. Γεια σου, Μάιχα. Δύο λέξει για αρχή. Μοσάντ, respect <laughs> <laughs> ε, Respect, ρεσπέκτ, πραγματικά τώρα. Αλλιώ και δεν ναι, παίζονται ναι, τώρα, ναι. αλλά δεν μπορούμε να θαυμάζουμε τι ικανότητε τη Μοσάντ. Τε λέω για του άλλου. Δεν έχω ιδιαίτερη συμπάθεια στου τρομοκράτε. Η... Ιδιαίτερη συμπάθεια. Ναι, πάμε. Πρόσεχε τι λέξει. Όχι. Λέξεις. Η ιστορία ε, είναι ναι. αλλιώ. Όταν δεν πρέπει να διαγράφει τίποτα. Άλλο πράγμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση μπορώ. Ε, άλλο πράγμα. Ξαφνικά η Ιρλανδία. Συγνώμη, τώρα σήμερα ε, ε, ναι. μου ήρθαν όλα αυτά. Η Ιρλανδία. Η Τετάρτη, βρέθηκε Τετάρτη, πρέπει φτάσει τη εβδομάδα. Τετάρτη είναι καλή οικονομική μέρα. Τετάρτη είναι η καλύτερη μέρα γιατί μπήκε Τέταρτο, βγήκε Εβδομάδο. Και γι' αυτό η Ιρλανδία λοιπόν ξαφνικά μετά από τι αποφάσει δικαστηρίων που προέκυψαν και υπολογισμού που έκανε η Κομισιό, η παλιά, όχι η καινούρια, η Ιρλανδία θα πάρει 13 δισεκατομμύρια φόρου πρόσθετου από την Apple. 13 δισεκατομμύρια. Ευρουλάκια. Ευρουλάκια, Ναι, ευρουλάκια Εγώ το ακούω αυτό που λε, απλώ διαβάζω ότι πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει ως εξαγγελίε, εγώ τι ήταν. Microsoft, το database, το μεγάλο λογιστικό κέντρο. Όχι, λέει. Καθυστερεί. Καθυστερεί, Εδώ ξέρει, κάτι και γίνεται. Όχι, όχι, απλά. Πηγαίνανε πηγαίναν να βγάλουν άδειε και αυτά ε, με τον πρωθυπουργό, το, το, υπουργείο, το συμβούλιο, μια, την πλειοψηφούσα παράταξη να είναι από πίσω. Και όμω καθυστερούσαν. Φαντάζομαι αυτού που δεν τα έχουν όλα αυτά τα πράγματα τι τραβάνε στη ζωή του. Έλαμε τώρα. Πάντω, επειδή πα για την Ιρλανδία, καλή είναι η Ιρλανδία και έχει τι δικέ πολιτικέ και δεν σημαζεύεται, νομίζω ότι το, ο μεγάλο καυγά εδώ γίνεται για την ε, αύξηση τη φορολόγηση τόσο στην ε, διαδικασία των βραχυχυχρονίων μισθώσεων, αυτό που λέμε εδώ Airbnb, που δεν είναι όμω η μόνη πλατφόρμα, είναι πιο γνωστή. Αλλά και η Booking, α πούμε, από ό,τι ξέρω, είναι περίπου ε, στο ίδιο μέρο τη κοινωνία. γίνονται ναι. περισσότερα μέσω τη Booking. Ε, Όλε αυτέ πάντω οι πλατφόρμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπω και η επιβάρυνση του κατάτομων στην κρουαζιέρα, προκάλεσε πάρα πολύ γκρίνια. Έτσι. Γιατί οι ξενοδόχοι, για παράδειγμα, και οι Airbnb κτλ., είπαν ότι αυτά παιδιά όλα που ακούμε είναι μια λογική επιβάρυνση μεγαλύτερη. Είναι σαν να θες να πάρει περισσότερα λεφτά ως κράτο, όχι να βάλει φρένο στον υπερτουρισμό. Να φρενάρει το κράτο. Το, να να, να αυξήσει τα φράγκα που ναι, παίρνει. Ναι, το, το Airbnb πλέον έχει πάρα πολλέ επιβαρύνσει. Έχει μέχρι και τέλο παρεπιδημούντων που το είχαν τα ξενοδοχεία, το έχουν τον κι αυτά. Οι επιβαρύνσει του Airbnb είναι πάρα πολλέ πια. Δηλαδή το τι χρειάζεται να πληρώσουν και γι' αυτό καλά θα κάνουν πολλοί που τα έχουν έτσι. Πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ένα καλό νικάρη με έναν λογικό ενίκιο. Που θα μείνει μαζί σου 10 χρόνια ή που θα μείνει μέχρι ότου οι ανάγκε του, οι οικογενειακές να αλλάξουν. Είναι το καλύτερο πράγμα. Πρέπει να έχουμε μια πιο συμβιωτική κοινωνία. Βέβαια, του καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά τώρα κοίτανε να δει, να σου πω κάτι. Εμεί δεν είμαστε μεγάλοι ιδιοκτήτε, δεν έχουμε 50 διαμερίσματα να νοικιάσουμε κτλ. Υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο μέναμε και όταν γυναίκαμε πήγαμε σε ένα Έτσι, Το μεγαλύτερο το πήραμε με δάνειο. Το προηγούμενο νοικιάζεται 400 ευρώ. Και είναι άνθρωποι μέσα, οπότε λογικά. Το σέβεσαι αυτό, δεν αυξάνονται τα εισόδημα. θέλω να πω 4-8. Αυτό όμω ο οποίο έχει ένα διαμέρισμα που νοικιάζει 4 κατοστάρικα και του λέει ότι με το Airbnb μπορεί να βγάλει χιλιάρικα Αμέσω μπαίνει σε αυτό. Δεν θα βγάλει 4.000. Ενώ σου... ένα πολλαπλάσιο ποσό θα... Μην κοδείσουμε θα... στην ναι. ναι. θα... Ότι μπορεί να βγάλει περισσότερα κυρίω νοικιάζοντα το λιγότερο χρόνο. Δεν θα τον νοικιάζει προφανώ 365 μέρε. Θα τον νοικιάσει, πε του λέει. Ε, Αυτό που κάνει αυτή τη δουλειά του λέει θα τον πιάσει 40 μέρε και θα βγάλει περισσότερα από όσα θα βγάλει με ενίκιο 12 μηνών. Όμω υπάρχει μια πλευρά πολύ θετική και μια που πιάσαμε την κοβέτα, θέλω να την πω. Όχι το λέω γιατί υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση από την πλευρά των ενδιαφορωμένων. Και, από, και ας πούμε, ακόμα και στη Σαντορίνη, είναι... γιατί. Για, για, ε, που είχαν μεγάλο θέμα με τον υπερτουρισμό, εκεί ήταν για την κρουαζιέρα η αντίδραση. Έτσι. Σου λέει τι κάνετε, 20 ε, ε, ευρώ τον άνθρωπο. Έτσι. Ε, παρά δηλαδή. αυτά, παρά τα αυτά, επειδή κλέγονται και οι ξενοδόχοι και καλά κάνουν, Όλοι πρέπει να κλέγονται γιατί αλλιώς δεν σα ακούει κανεί, ε, οι ξενοδόχοι έχουν υψηλότερε τιμέ από τα Airbnb. Που σημαίνει ότι κάτι κάνουν καλά οι άνθρωποι και μπορούν και οι τιμέ του είναι υψηλότερε. Και βοηθάει και το να εξελιχθεί και η καλή αυτή πλευρά του τουρισμού που είναι τα εξαιρετικά ξενοδοχεία. Τώρα, θέλω να σου πω όμω ένα πράγμα. Έλεγα για την Ιρλανδία. Γιατί το είπα, Γιατί πριν από πολλά, πολλά χρόνια έγινε μία σύγκριση και είπαν οι Ιρλανδοί. Η Ιρλανδία είχε προβλήματα τεράστια. Κρίση, ιστορίες τη μία μετά την άλλη και φτώχεια. Και είπαν θα κάνουμε μία κίνηση. Θα δώσουμε δυνατότητες, θα βάλουμε χαμηλό φόρο και να δώσουμε δυνατότητα να έρθουν πολύ μεγάλες σπουδαίες εταιρείες. Ναι, Είχαν ένα του βέβαια, ότι είναι Ιρλανδί, μιλάνε αγγλικά, είναι η πρώτη πύλη όταν διαβεί τον Ατλαντικό στην Ευρώπη. Τα φτιάξαν όλα καλά, αλλά το κάνανε και έπιασε. Έτσι. Ναι. Εγώ απλά να θυμίσω ότι η Ιρλανδία ήταν μία από τι τρει χώρε που μπήκαν σε μνημόνιο. Γιατί υπάρχουν και αυτά τα αυτοκίνητα και, αφού. και μετά κάνουν Πανάγελμα. μπαμ και ξεφουσκώνουν. Ε, τώρα, εγώ για να ξεφουσκώσω, γιατί στείλατε και πολλά μηνύματα, παιδιά, εμεί δεν τον ξεχνάμε τον Παύλο. Χρεώστε και πιστώστε ό,τι θέλετε σε όποιον θέλετε. Εξού και σήμερα, και σήμερα, όπω κάθε χρόνο, ξεκινήσαμε με το ίδιο τραγούδι. Έτσι. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ και επίση σιγά μην ξεχάσω. Και με αυτά και με αυτά πάμε πιο λίγο νεράκι, γιατί Κοντεύω να σκάσω κυριολεκτικός, ξέρετε τη διαδικασία εδώ στο Real FM, Rainbow Waters και βεβαίω ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχητραφής της Rainbow Waters που ανεβάζει και την ποιότητά μα στη ζωή μας δηλαδή, αφού το να μην πίνει νερό από τα μπουκάλια, τα πλαστικά, αλλά να είναι φιλτραρισμένο και σε όποια θερμοκρασία θες, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντο, ζεστό και κρύο όπως αρέσει και του Μπάμπη και στο 801 -34, 34 μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την απίστευτη ευκολία στη χρήση του και με τον πολύ όμορφο σχεδιασμό του και την οθόνη αφήση του. Έχω συγκεκριτωθεί και θυμάμαι και την εποχή. Αυτό είναι πριν 40 χρόνια, 1984. εντάξει ο υπέροχος David Bowie, δεν το συζητάμε, και τεράστιος μουσικός κτλ. Έχει καταλάβει τι γίνεται εκείνη, εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή λοιπόν για να κυριαρχήσει σε ένα τραγούδιο να έχει καλό βίντεο. MTV. Ήδη τότε. Και το κερδίζει το, το βραβείο ας πούμε το καλύτερο βίντεο, στο MTV ο David Bowie με το China Girls που ακούτε τώρα. Κοίτα να καταστράφηκαν τα πράγματα μετά. Γιατί θέλαμε ένα καλό τραγούδι και ένα ωραίο βίντεο. Στο τέλο θέλαμε ένα ωραίο βίντεο, στο τέλο θέλουμε και ένα τυπικό. Και εδώ θυμόμαστε τι ακούσαμε. Και <laughs> και κιόλα. Τι ωραία κοπέλα ήταν αυτή που τραγούδαγε, μου ήξερε ένα τέτοιο πράγμα. Ε, καλά, μετράει αυτό. Λοιπόν, επιστρέψαμε τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. φίλο που πολύ. λέει ότι αν η Ιρλανδία που έβαλε το πρόστιμο mm -hmm. στην Apple. Τα πήρε. Αν τη πήρε, αυτό έλεγα πριν ότι τα πήρε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου προσδιορισε το πρόστιμο αυτό ότι είναι το σωστό και θα πάει για ίσπαξη. Λοιπόν, λέγε, παρακάτω Καταρχήν, να πούμε ότι αυτέ οι τεράστιε εταιρείε έχουν τρόπου να πιέσουν πολύ. Με... Το ξέρουμε όλοι, δεν είναι ανακαλύπτουμε Αμερική ούτε θυμόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Από εκεί και πέρα, στη σύγκρουση με μια εταιρεία, αν πρέπει να πληρώσει, το κράτο πρέπει να επιβάλλει αυτό που είναι να επιβάλλει. Αλλιώ, πρέπει από την πλευρά του το κράτος να πιέσει την εταιρεία έτσι ώστε να καταλάβει ότι έχει περισσότερα να χάσει, αν δεν πληρώσει. Ναι, εντάξει. Αυτό Αυτός είναι ο καλό κανόνα, όπω τον λε. Την πάτησε η ΕΑΔΕ η αφορία που λέμε, η αρχή η δικιά μας εδώ, διότι έκανε ένα λάθος μεγάλο το συμβούλιο της Επικρατείας του είπε ότι πέντε χρόνια, έχει πλέον πέντε χρόνια, αυτό είναι ένα από τα σπουδαία πράγματα που έχουν γίνει καλά εννοώ γιατί υπάρχουν και σπουδαία που δεν είναι καλά λοιπόν, ότι πλέον έχει πέντε χρόνια το κράτος για να σου ζητήσει λεφτά ότι τα χρωστάς. Αν δεν στα ζητήσει μέσα στα πέντε χρόνια, θα χάνει. Το, την απόφαση του ΣΤΕ. Α, μπράβο. Καθημερινή το έχει πρώτο θέμα. Βέβαια, το έχει πρώτο θέμα λοιπόν. και λέει ότι αυτή η απόφαση, τέλος πάντων, για την παραγραφή, ε, μπορεί να μην ισχύει, να πάει παραπέρα. Πηγαίνει αν πρέπει, αδε, μέσα στα πέντε χρόνια, να σου στείλει και να σου πει ότι Νάτα, εδώ είναι και μου τα χρωστά. Αν το κάνει λοιπόν, αυτό, παρατείνει το χρόνο. Λέει το συμβούλιο τη Επικρατεία, κοίτα να δει κάτι. Αν κάποιο, α πούμε, δεν πολύ συνεργάζεται, δεν μπορεί να παρατείνει. Και η παραγραφή μου πάει στα 5, να πάει στα 10 και ίσω και 15 Για να το κάνει αυτό η ΑΔΕ, πρέπει να σου έχει ζητήσει τα λεφτά, αποδεδειγμένα με μια διαδικασία, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο τώρα, μέσα στα 5 χρόνια. Εδώ η ΑΔΕ τι λάθο έκανε. Είδε ότι τα λεφτά για να τα πάρει η εταιρεία αυτή που τα είχε φοροκλέψει. Τα βγάλει έξω. Άρα η προσφυγή έπρεπε να γίνει να. σε διεθνή είδατα που λέμε. Για να το κάνει αυτό θα έπρεπε στα πέντε πρώτα χρόνια μέσα στα οποία παραγράφεται το αντίκημα. Άρα το συμβούλιο της Επικρατείας έρχεται και λέει ότι δεν, δεν μπορείς εύκολα να παρατείνεις την, την περίοδο που Δεν μπορείς να την πας όχι, εύκολα όχι, αυτά. τα πέντε στα δέκα. Να, να, να επικαλεστείς να τα με τα γενέστερα των πέντε ετών αν δεν το έχει επικαλεστεί το λόγο πιο πριν. Δηλαδή ότι ήταν έξω τα λεφτά αυτού του φοροφυγά ή όποιου κυνηγάει η ΑΔΕ. Αυτά. Ρε Παντελή, ειλικρινά. Αυτό λέγεται. Ασφάλεια δικαίου πάντω. Και το ΣΤΕ είναι σπουδαίο δικαστήριο αυτό. Να συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε. Λέει καλημέρα, σε μια δαγκαιμοσάτη και οικονομικά. Και εμεί πάμε από χαλκίδα για απειραιά, για εργασία. Εξήμιση το πρωί ξεκινήσαμε. Είμαστε ακόμα στην έξοδο για δική οδό. Πώ ζείτε στην Αθήνα. Οι κυβερνήσει τι και το κυκλοφοριακό. Πρέπει να σου πω, Παντελή ότι. Ε, μια τι μεγαλύτερε αποτυχίε διαχρονικά οποιασδήποτε οποιαδήποτε κυβερνήσει. Προφανώ για αυτέ που έχουν κυβερνήσει περισσότερο και έχουν σχεδιασμού και συμμαζεύεται είναι ακριβώ αυτό το πράγμα που περιγράφει. Δηλαδή, ότι κάποιο, α πούμε ότι έχει την τύχη να έχει μια καλή δουλειά κτλ. Για να πάει στη δουλειά του πρέπει να του δέσουμε τα άντερα κόμπο. Πρέπει να χάσει τη μισή του μέρα, πρέπει να φτάσει στη δουλειά του κουρασμένο και Ε, Και έχει και μερικού που ρωτάνε το μπάμπι που είναι και μεγαλύτερο μου πολύ και μένα. Γιατί λέει οδηγείται μοτοσυκλέτα, α πούμε. Ε, διότι ε, προφανώ. Δεν φτάνει ε. η μέρα, ρε παιδιά, είναι πολύ απλό. Δεν την οδηγεί μόνο για να σου κάνει κέφι. <laughs> το δε ελληνικό κράτο, αν θε να του δώσει μια εικόνα, έχει ξοδέψει. Έτσι, έχει ξοδέψει η Αττική Οδό, τη φτιάχνει και εκεί που η Αττική Οδό, που είναι super duper, υποτίθεται όταν έγινε και παραμένει ένα πολύ καλό έργο, εκεί που συναντά το παλιό ελληνικό κράτο, δηλαδή στην τομή που γίνεται στην διασταύρωση με την. Παλαιά οδό, το ποτάμι δηλαδή που λέμε, mm. εκεί τα βλέπει όλα. Βλέπει πώ είναι τελικά το ελληνικό κράτο. Όχι, ήθελα να το πω. Πλακώ σαν ένα μήνυμα. Τι, για ποιο πράγμα. Τι, αυτό που είπα για την κίνηση. Γιατίν. Με το που είπα για την κίνηση. Πλακώ σαν ε, φυσικά με άνθρωπο. Οι έχει, άνθρωποι μαρτυρούν εκεί έξω, καθημερινά. Έχει γράψει παιδιά ο Κωνσταντίνο μήνυμα που συνδυάζει την κίνηση, την οικονομία, τα πάντα όλα. Θέλω να το διαβάσω πραγματικά. Τον ευχαριστούμε τον άνθρωπο. Δεν έγραψε απλώ ένα. Ξέρετε, μια καλημέρα ή τρία μπινελίκια. Βλέπω πω χειροτερεύει η κίνηση κάθε χρόνο. Μετά από κάθε καλοκαίρι, είναι λε και ο κάθε ένα επιστρέφοντα από τι διακοπέ, φέρνει μαζί του στην πρωτεύουσα όλο και περισσότερο μαζί του. Σκέφτομαι, αν δεν είχαμε τόσο έντονο δημογραφικό πρόβλημα, είχαμε αρκετέ χιλιάδε νέων 25 με 40 ετών, που μία έχοντα άλλη επιλογή θα ήταν και αυτή στην πρωτεύουσα, τι θα γίνονταν. Με μία χώρα που δεν δίνει λύσει με παραγωγικό μοντέλο βασισμένο στην παροχή υποπληρωμένων μη καινοτόμων υπηρεσιών στην πρωτεύουσα, αλλά είναι. Ένα φαύλο κύκλο. Ιστερόγραφο. Το μαρούσι είναι απροσπέλαστο κάθε ώρα και με 30.000 και τετραγωνικά γραφείων να παραδίδονται τα επόμενα τρία χρόνια ένα σχέδιο με νέε επερχόμενε ρυθμίσει. Αποσιάζει. Το και και πιο το... τραγικό που βλέπεις... Πώς το έχει βάλει όλο μαζί, έτσι. Πολύ σωστά το έχει βάλει, κατά τη γνώμη μου. Το πιο τραγικό που βλέπει είναι. Ανεβαίνει στην και βλέπει τώρα, σου πούμε, φτιάχνεται ένα, ένα, ένα συγκρότημα γραφείο πανέμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Έτσι και πας να μπεις στο συγκρότημα αυτό, πρέπει να πας από έναν δρόμο που είναι από πίσω κάπου. Η Κηφησίας δεν σου δίνει πάντοτε πρόσβαση, σε ορισμένα δίνεις, τα άλλα δεν δίνει. Άρα πρέπει να πας από παράπλευρο δρόμο. Εκεί είναι όχι πίσω στο παρελθόν. Είναι 40-50 χρόνια, είναι σαν να αλλάζει τόπο, σαν να πηγαίνει σε άλλη χώρα, σαν να Ήπειρο. Τραγική κατάσταση. Ε, Στην δρομάκια, και... όλοι. Ρέματα από εδώ, ρέματα παρακάτω. Α, να μην α... μπορεί να συνεχίσει δηλαδή σε μια ευθεία. Αυτό που γράψει ο Κωνσταντίνο όμω για παράδειγμα μα, που λέει: Κοίτα, είναι τα πράγματα όπω είναι, θα έχουμε και 30.000 τετραγωνικά μέτρα γραφή, ακόμα περισσότερα. Ναι. Δηλαδή, αυτά τα στενά δρομάκια που λέει, σα είχε. Δηλαδή, τι, με αερό το στην δουλειά. Θα τα λύσει όλα ο νέο Εί... επίτροπο Είμαστε... μεταφορών αυτά. Oh. Ο νέο επίτροπο μεταφορών, διότι μ' είχε oh. πρωί-πρωί έτσι πήραμε και σούπερ χαρτοφυλάκιο είναι, και μπράβο μα. Και επειδή συμβάλαμε στη λειτουργία της Ευρώπη, μα δώσανε, Ήρωνή. Μας δώσανε το, το τρίτο, το καλύτερο. Έλεω δηλαδή. ήμουν έτοιμο να μιλά ειρωνικά. Γιατί, γιατί μερικέ φορέ δεν ξέρω και εγώ λέω, πότε μιλάω ειρωνικά. Έτσι, Μονταλλιώ. Δεν μπορεί να παρουσιάζει ω επιτυχία το χαρτοφυλάκι το συγκεκριμένο Δεν θέλω να το υποτιμήσω. Και μα ενδιαφέρει και μα αφορά κτλ. Αλλά όταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί με τον Ντόναλτ Τούσκ είναι αυτοί που μαζεύανε τι ψήφου. Για την ε, von der Leyen και ήταν τόσο ευγνωμονού απέναντί τη, κτλ. Καλά, αυτά γράφουμε εδώ στην Αθήνα. Ε, ε, εντάξει, οκ. Okay. Πάντω ότι αυτοί οι δύο αναλάβανε να σπούν, mm. την προεκλογική εξτρατεία τη Φοντερ Λάιεν είναι αλήθεια. Well, δεν έρεψε, αυτό μα... βεβαίω ήταν οι άνθρωποι που έκαναν ε, ε, την πρόταση. Λίγο ε, ναι. τώρα, και βγαίνουμε κι εμεί, υποτίθεται, ξέρω εγώ που παρακολουθούμε την, ας, Να πανηγυρίσουμε μαζί με την κυβέρνηση που, που πήραμε το μεταφορών και τουρισμού, μα ο Σχινά που ήταν πριν. Είναι αντιπρόεδρο. Καλά ε, μπορεί να είσαι και κάθε σκοτήριο. Έρχω δεν έπανε, αλλά μην το πάνει γυρίσουμε κιόλας. Ναι, Αλλά και που ήταν αντιπρόεδρο δεν είδα κάτι εγώ να γίνεται διαφορετικό. Μου αρέσει ο τρόπο που θα κερδίσει εμπ. Και βάσει περιπτώσει. Δηλαδή ο Έλλην που κάθε τον ποπό του στην καρέκλα του υπουργού <laughs> μεταφορών και τουρισμού τη Ευρώπη, γιατί αυτό είναι ο επίκτο. Σκέφτεται με βάση τα ελληνικά συμφέροντα και αποφασίζουμε βάση τα ελληνικά συμφέροντα. Όχι, αλλά εντάξει, το yeah. τουρισμό που προσετεύει στο χαρτοφυλάκιο των μεταφρών είναι ενδιαφέρον. Να μην τα λέμε κι όλα μάθω. Όχι, δεν είπα ότι είναι μάθημα. Συμφωνώ μαζί σου. Λέει μα ενδιαφέρει. <laughs> αλλά είναι το κρισιμότερο υπουργείο, ξέρω εγώ, ότι προ Θεού δηλαδή. Αλλά όταν βλέπει τον Βλάντι έτσι, ο οποίο έχει τη σουπερ duper θέση, που είναι επίτροπο για τα οικονομικά, την παραγωγικότητα, την εφαρμογή και την απλοποίηση. Από γύρω στο το... Απλή 3 and the cookies mm -hmm. Ναι, τρία εκατομμύρια Ναι, οκ Δεν ναι. ναι, okay. είναι από σ... μια τεράστια φως Ναι, και η οποία ναι. είναι η τελευταία φούρνιά στην Ευρώπη ναι. Εμείς δεν έχουμε Πρέπει να σου πω την περηφάνια Λέμε, για κάτσερε φίλε Είμαστε από τους πρώτους πρώτους πρώτους 1980 Έτσι, λοιπόν, τέλο πάντων Εμένα με κνευρίζω αυτά τα πράγματα Να μην μιλάω όταν είμαι κνευρισμένος καλύτερα γιατί Εκνευριζόμαστε όλοι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να το βλέπουμε Αλλά τίποτα σώσει. Δεν κάτω σε αυτή την δεν υπάρχει περίπτωση να πει μια κουβέντα και να μην έρθει η μήνυμα. μέρα στο Μιχάλη. Λέει 18.000, δύο χαλιά στο Υπουργείο Τουρισμού. Βέβαια το διάβασα και εγώ. Αν θυμάμαι καλά, το έκανε θέμα σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Δεν το είδα. Ναι, ε, το έχει κάνει ένα χτύπημα. Εμένα, ε, χωρί να θέλω τώρα ούτε να μπω στη λογική ότι στο. Πώ το λένε στο Υπουργείο τουρισμού που τέλο πάντων okay, πρέπει να είναι και Μουράτο Αλήθεια είναι α, με αυτού του ανθρώπου που πρέπει να συνεργαστεί ο υπουργό, α πούμε, είναι οικονομική παράσταση. Χαλιά πίσω και γίνεται. Τι να σου πω, αυτό θέλω να ρωτήσω. Οποιο πάει αλλάζει και το διάκοσμο λέω και ξέρει ότι θα δει. Και μια εξήγηση θα δει Φαντάζομαι και εγώ, ναι. Αλλά τα 18 χιλιάρικα όταν. 18 πρέπει να και λίγα αν θεεισ να βάλει κάτι. Δύο μουράτο, χαλιά. Ναι, αν είναι χαλιά καλά, ακριβά τα Serbia, και αυτά, σηκάδε. Μοκέτα από τη γειτονιά σου, θα είναι ναι. Αξιολόγηση ναι. να είναι ελληνικά χαλιά. Όχι, είναι πέρσικα και είναι μετάξι και μαλλί. Και ξέρει, ξέρει. Τα όλα, παιδί μου. Τι είναι, γιατί νομίζω ότι έχουμε 6,5 εδώ πέρα. Καλά, διαβάζει τα χαλιά. Όταν μου φαίνει κάτι ενδιαφέρον, το διαβάζει, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι και λοιπόν, μοιραράκι. Τα ακούει αυτά, η γυναίκα τουλάχιστον να είναι περήφανη για σένα. Αμπά, δεν ε, λοιπόν, θα μου βάλει τίποτα, ΣΥΡΙΖΑ, οικό να περάσω καλά. Θα σου βάλω ακριβώ μετά το διάλειμμα, γιατί φτάσαμε σε αυτό. Αν τάξει, οκ. Okay. Ανερμάτιστη τύπη είμαστε, ο ή άλλω, για άλλα λέμε. Ναι, Άραξε επειδή και κουράστηκα ναι. λίγο, τώρα θέλω να χαλαρώσω. Λοιπόν, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει γίνει και ψυχαγωγική εκπομπή, όπω καταλαβαίνετε. Εγώ να σα θυμίσω ότι τα public υποδέχονται του δικαιούχου των βάουτσα βιβλίων. Δηλαδή, για τα βιβλία είναι για όλου. Τι σημαίνει αυτό. Αν είσαι δικαιούχος, μπορείς να εξαργυρώσεις το voucher των 25 ευρώ και τα 53 καταστήματα public και public plus homes όλη την Ελλάδα. Ανακάλυψε χιλιάδες ελληνικά, μεταφρασμένα και ξενόγλωσσα βιβλια βιβλία, λογοτεχνία, non-fiction, παιδικά, εκπαιδευτικά και πολλά ακόμα. Και ειδικά για όλα τα ελληνικά βιβλία, απολαύσε επιπλέον έκπτωση 10%, που αλλού, στα καταστήματα public και public plus home. Επιστρέψα. Εδώ είμαστε με Wildcard. Ήταν η μοναδική επιτυχία που έκαναν. Μία μπαπ και έμεινε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ήταν και η λευκό συγκρότημα, πήρε μέρα. Όλε αυτέ τι ώστε άχρηστε λεπτομέρειε. Ε, είναι αυτά που ομορφαίνουν τη ζωή. Επειδή μα μαλλιώνει η Μαργαρίτα, πριν πάμε στην πίστη. Τώρα, θε ώστε... να μιλήσουμε πώ το άχρηστο είναι όμορφο στη ζωή, ε, Ο ορισμό τη τέχνη ναι. είναι να είναι κάτι που να είναι ωραίο, χωρί απαραίτητο να είναι ε, χρηστικό να έχει λειτουργικότητα. Αφήνει τον καλλιτέχνη χωρί να του βάζει στα όρια τη λειτουργικότητα. Ένα καλό σχεδιαστή, που ήταν το όνειρό μου να γίνω, ε, πρέπει να συνδυάσει Α, το μου. όμορφο. Για πες τα όλα, στο. το Τα ξέρουν όλα. Ναι, ε, δεν ε, τα ε, έχω ακούσει εγώ. Ναι, ε, Αν τα είχα ναι, ακούσει, ναι. τα είχα χρησιμοποιήσει εναντίον δηλαδή σου προφανώ. Έχω τελειώσει πολύ σχολή ε, Να συνδυάσει το λειτουργικό με το όμορφο. Κατάλαβε. Ενώ στην τέχνη διαφορετικά. Πριν πάμε τώρα στα ψυχολογικά που θε. Ε, να πούμε μια ζεστή καλημέρα στην. Όμορφα Μαργ... είναι και αυτά που θα. Προφανώ. Ε, μια πολύ ζεστή καλημέρα στη Μαργαρίτα που έχει παράπονο ότι δεν διαβάζουμε μηνύματα και τα λοιπά Παιδιά, δεν υπάρχει κακή πρόθεση από την πλευρά μου προ Θεού. Ούτε ο Μπάμπη είπε ποτέ να μην διαβάζουμε μηνύματα. Να μην σα πω ότι γενικώ τρέφεται από τη... τον καυγά και τα αρέστα. Δεν είναι χουδαλά ο Παπαδημιτρίου. Δεν είναι μ' αρέσει. Ούτε μ αρέσει. τα λόγια. Καλά... Όχι τον καυγά τη συζήτηση, ανοιχτή. Ούτε τα καλά τα λόγια που παίρνω σπίτι. Ούτε τον καβγά που δεν ξεκινάω. Γράφει όμω για τη Μότο Oil αν αποτελείδη και προφανώ και αποτελείται και προφανώ και παίζει στα δελτία. Και προφανώ είπαμε κι εμεί να πάνε όλα καλά. Έχει και τρει τραυματίε εχθέ το βράδυ. Και ε, από ό,τι φαίνεται η εικόνα είναι ψω, αυτή την ώρα πάρα πάρα πολύ καλύτερη. Τρει, ο ένα ε, λίγο πιο σοβαρά, είναι στι πρώτε εγκαταστάσει. Τα του χέρια του, μάλλον τα χέρια του, είναι, λέει, επειδή το ρώταγα χθε το βράδυ, είναι με εγκαύματα βαθμού. Ναι. Και έγκαυμα πρώτου βαθμού είναι πάρα, πάρα πολύ βαρύ έγκαυμα. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ, δεν σου, δεν σου κρύβω Γιώργο, τα χρειάστηκα, διότι δηληστήριο το οποίο παίρνει φωτιά είναι δύσκολη ιστορία. Το ότι καταφέρανε και το μάζεψαν μέσα στο δηληστήριο πρακτικά, δηλαδή με τα δικά τους συστήματα, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον στις μεγάλες μονάδες δεν γίνεται αυτό που γίνεται έξω στους δρόμου. Πάλι καλά. Λοιπόν, και για τον κύριο Νεστορίδη θα επιστρέψουμε επόμενο, στην επόμενη πούμε, δύο πράγματα για τα 30 χιλιόμετρα του κώδικα τη κυκλοφορία και τα ρέστα. Πάμε τώρα, γιατί θα λέει ο Μπάμπη ότι από εδώ και από εκεί, 8 λεπτά πριν τις 9, δεν έχουμε πει κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ. Παίξει μπάλα όπω θε, δεν έχω κανέναν. Δεν θέμα. έχω να παίξω. Αλλά μου, τι τι, τι θε ε, να κουβένει. Ε, εμένα μ' α... θέλει, Τζάκρι θέλει, Καρανίδη. Κυρία Νατοπούλου, νο... τα είπαμε και χθε εδώ, είναι, είναι πολύ σοβαρό όταν μια νέα γυναίκα. Λέει κάτι τέτοιο και αφήνει ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να είναι και σεξουαλικού ή υβριστικού ω προ τη γυναίκα ναι. ε, περιεχομένου. Και Πρέπει είπε, να το δώσει, είπε, δεν υπάρχει είπε, η δεύτερη είπε, κουβέντα. Αυτή τον Νίκο το Τι να ζητάει και, την άδεια τώρα, Νίκο Τεστραβέλλα. ότι την έχω καλέσει κι εγώ απόψε στο, στο τηλεοπτικό μου βήμα ε, και ελπίζω ότι. Α, ξέρω, να μα πει τουλάχιστον τι λέει και από εκεί και πέρα α κάνει ότι φωτίσει ο Θεό. Δηλαδή, πραγματικά το λέω Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Αλλά εμένα μου άρεσε αυτό το ντουέτο των δηλώσεων. Παρακαλώ πολύ τον Γύριο Ιχολύπτη μας να ακούσουμε την κυρία Γεροβασίλη. Είναι το τέταρτο ηχητικό που έχετε έτοιμο εκεί Α. κύριε Ιχολύπτα. Προφανώς και θα το ήθελα κάποια στιγμή να συμβεί. Δεν μπορώ να αποκλείσω για ένα, έναν πολιτικό με τόσο μεγάλο ρόλο, ο οποίος όμως... Μόλις πριν ένα, χρο... ένα χρόνο αποχώρησε ο ίδιος. Είσαι. Προφανώς δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι κάτι που φαντάζομαι ότι μπορεί να μας συμβεί αύριο το πρωί. Άρα θα έχει ρόλο σπουδαίο, μπορεί και να ξαναγυρίσει, μπορεί να γίνει κάτι άλλο στη ζωή του. Πού να ξαναγυρίσει, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν ξέρω. Όχι, λέω, πού να ξαναγυρίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου σπουδαία στο ΣΥΡΙΖΑ. Να γυρίσει το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ θα αφήνω... είναι ξανά έτοιμο Προσ... να γίνει κυβέρνηση. Προσ... ώστε να γίνει πρωθυπουργό. Το αφήνω πάνω σου. Κάνε τι σκέψει, βάλτε σε μια λογική σειρά και πε μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω είναι σήμερα, θα μπορούσε να είναι το κόμμα ενό ανθρώπου που έχει υπάρξει πρωθυπουργό, δηλαδή λε ο Αλέξη Τσίπρα, που έχει κάνει όσα έχει κάνει. Είσαι ανταξολογή θετικά, αρνητικά, μικρά, μεγάλα, μεσαία. Θα θέλει να γίνει ο μαδάρχη που ήταν, εγώ, στα 30 του. Mm -hmm. ε, να έχει Ξέρω εγώ ω όραμα να έχει ένα κόμμα ξέρω, σαν, σαν του Αλέκου Αλαβάνου. Όχι βέβαια. Okay. Αλλά αν Για αυτό με είναι το όραμα τη κυρία Γεροβασίλη. Λαλβάνο, έτσι, είναι. Αν είναι το όραμα τη κυρία Γεροβασίλη η οποία εκείνησε τη διαδικασία αμφισβήτηση του Κασελάκη ή το πήρε πάνω τη, εγώ νομίζω ότι ο κύριο Καρανίκα, ε, τον οποίο κακός κάποιοι κοροϊδεύσαν. Είναι <Συξαν> ψυχαγωγική εκπομπή. Ναι, ο κύριο <Συξαν> Καρανίκα λέει τα πράγματα προς την πλευρά της κυρίας Γεροβασίλη. Άκου τι είπε ο κύριος Καρανίκας. Ο Τσίπρας έχει μέλλον στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα Άρα. θα γίνει ομαδάρχης. Στην Ευρώπη έχει μέλλον. Στην Ευρώπη υπήρξε κόμμα στο όνομά του. Στην Ευρώπη είναι ο ηγέτης που συγκρούστηκε με την ακρίβεια, με την φτώχεια, με, τα, με τις συνθήκες Άρα των πολιεθνικών. Άρα ηγέτης εξωτερικού. Ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, όχι ηγέτης εξωτερικού απλά. Ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει ο Τσίπρας. Αυτός είναι. Τι. Ε, τώρα άνοιξε το μικρόφωνο. Ναι. Αυτά. Είχε, λιποθυμί... Είχε ειχε, ειχε, ειχε λιποθυμίσει ο Λιμπερόπουλος και επέστρεψε ναι. Όχι με τέτοιο όνομα δεν πρέπει να λιποθυμώ. να δεν γίνεται. Λοιπόν. Ναι αυτά τι ε, Κοίτα ναι, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι ε, θεωρώ Γιατί ότι... δεν θέλω να δικό τη σου είναι Κοίτα ναι, ε, τον δεις Καρανίκα... Είναι αυτό που λένε ειδικό πω, σας πω, θα σου πω. Εγώ τον ε, κύριο Καρανίκα δεν τον σχολιάζα σχεδόν ποτέ Δεν θεωρώ ότι ο λόγος του πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα Αυτή είναι η γνώμη μου Ότι τον, είχατε, τον είχαν πάρει ξέρω εγώ κάποιοι Και επειδή τον θεωρούσαν εύκολο στόχο τον βαράγανε κτλ Εγώ δεν το έκανα ποτέ Τώρα λοιπόν να πάρω τον κύριο Καρανίκα... Και ο τρόπος που το έκαναν. Βεβαίως και ο τρόπος που το έκαναν. Θες να σου θυμίσω τις κολοτούμπες που από εκεί πέρα που τον βρίζανε και τον θεωρούσαν, ξέρω εγώ τον πιο μη μπω τώρα Έλληνα, μετά είπανε ότι η ιδέα του για, τα... για την κάναβη ήταν καταπληκτική για έτσι σκαρτήρια χαρτήρια και ο Άδωνς Γεωργιάδης ο Υπουργό. Εγώ δεν επειδή είχα πάει και είχα δει την εγκατάσταση... Είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Ναι, γιατί ήξερε γιατί μιλάγε. Έτσι, Λέω ότι ήταν έξω από την Κόρινθο και δεν κάνω πλάκα. Όλοι λοιπόν τότε. Ο, ο Καρανίκας, έτσι ο Καρανίκας Γιούβετσι και δεσμάζευε και τον θεωρούσαν ένα γελίο υποκείμενο. Με την Κάθε... δε ένας... εγώ, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτού όταν θεωρώ σοβαρό. Καλά, με σοβαρό αυτό που λέει γύρω Η Ο από το να είναι στο γραφείο της Ναμαλίας, να πηγαίνω έρχεται μαζί με τον κύριο Παπανδρέου και την τώρα Παγωγιάννη στο Συμβούλιο εκεί της Ευρώπης, που λέγεται. Και λοιπά, μπορεί να θέλει να είναι πιο Ρωθανώς. συμμετοχικός σε κάποια πράγματα. Τώρα που μιλάμε εγώ ξέρω ότι δεν γουστάρει καθόλου. Ωραία, εμπάρχει περιπτώσει. Αυτά. αυτά γίνονται εκεί. Την ώρα που ετοιμάζεται ο κύριος Κασελάκη, θα τα πούμε μετά αυτά να κάνει το comeback αφού τον πέταξαν έξω με το πως τον πέταξαν έξω αλλά αυτά μπορούμε να τα πούμε και στην επόμενη ώρα έχουμε χρόνο Βαράνια ετών 54 σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, μια oh, τέτοια oh, ωραία <laughs> μέρα κυκλοφόρησε <laughs> το τραγούδι το οποίο Αυτό αρέσει και το μπάρες. το 54 το... <laughs> ετών, το ήτσι. το 1970, τα κάνουμε τώρα. <laughs> Περνάνε τα ρημάδια τα χρόνια, Black Sabbath βεβαίω, το μόνιμο άλμπουμ, ένα τα πιο ιστορικά. Ο Μπάμπης έλεγε, πόσα τραγούδια έχουν μια τέτοια εισαγωγή. Ωραία ερώτησες, να μοιραστούμε. Απλή γραμμή, απλή Θέλεις να τη μοιραστούμε στούτιο παπακύρια λεφέμπτελοι Να σου πούνε για την αγαπημένη εισαγωγή στο Τραγούδια εδώ, να σου πέσω τα μαλλιά Από το τι ξέρει ο κόσμος για να ακούλε. Εμείς αυτό το δίσκο τον φέραμε τότε Ελάχιστοι που μπόρεσαν να τον φέρουν στην Ελλάδα Ήκαμε δικατορία Και δεν αυτές οι μουσικές Πέρναγαν από λογοκρισία Βέβαια, αυτό είναι σαν ταινιστές Οι βαθείς ε, με μουσικέ γνώσεις στην ασφάλεια λοιπόν Αθηνών ε, όταν ήταν το εξώφυλλο του θίσκου που ήταν αυτό το graveyard και όλο αυτό το νεκρό ταφίο, το μαύρο κτλ. τα λοιπά σου λέει σατανικό κοίτας, επειδή έχω ακούσει ιστορίες ιδίως από το Γιάννη τον Καλαμίτσι το και Ναι, ναι, ο οργανισμό. Και μου έλεγε πώ αλλάζαν τι λέξει και τα λοιπά, γιατί. Για <κυρίζει> να βγει κάτι <κυρίζει> να περάσει να... από τη λογοκρισία. Τι να. Άργησε να εισαχθεί. Νομίζω ότι ο δίσκο αυτό βγήκε στην Ελλάδα κανονικά μετά την κρατοτορία ή μετά τη λεγόμενη τηλελευθερωποίηση. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω. Κοιτάξτε, είχαμε ακόμα και νόμου που ήταν κουρέματα κτλ. Πώ οργανισμό. Ναι, ναι, ναι, καλά, εμεί τα έχουμε περάσει όλα αυτά. Αλλά να σε κουρέψουμε πόσοι. Υχτή η τρομερή. Να είπε κάτι, δεσμούσε. Είμαι τη Λιμπερόπουλο απέναντί μα πολιτικό και κονσολέγερση. Γιατί απευθύνεσαι συνέχεια στον Ουθάντ κάθε φορά που έχουμε μια διαφωνία. Δεν θέλω να μιλάμε για τρία χρόνια. Δεν θέλω να μιλάμε για τρίχες. χρόνια. Κα καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα, <laughs> καλύτερα, καλύτερα. Yeah. εκεί βεβαίω παρά να είναι σαν το Λουκι Λουκ. Look. Ο κύριος που περιμένει να λήξει μονομαχία για να κάνει τη δουλειά του. 97 και 8, εδώ και 8 και 8, 18 έχει ο Σεπτέμβρη, 22,08-200, η κυρία Βουγγιλίου τη Κόλλα Σχολιανά, ρωτή παρατηρήσει τα πάντα όλα. Άντριου ε... Κουμπίλιου. Άντριου δε... Κουμπίλιου. Τι είναι αυτό, παιδί μου. Δεν ξέρω που να ξέρω εγώ. Επίτροπο, λέει για την άμυνα και το διάστημα. Ναι. Άντριος ε, Κουμπίλιος, α, Λιθουανία Λιθουανία, ε, εντάξει αυτό μπορώ να το καταλάβω Είναι φιλοουκρανική επιλογή ε, ναι. Είναι νομίζω λοφάνερο Και η χώρα που έχει γνώσεις βαθιές Και ξέρει από αυτά τα ζητήματα Διότι όλη της ε, Η Ευμάρια πέρασε από εκεί Κριστόφ Χάνσεν Επίτροπος για τη Γεωργία και τα τρόφιμα Λουξεβούργο ε, <χει> Μην μου πεις ότι δεν έχεις φάει φάγει αουρτάκια το Λουξεμβούργο, αυγουλάκια το Λουξεμβούργο, ναι. ραπανάκια το Λουξεμβούργο Καλά το αν πάει Φοντερ Λάιεν Αν για δεν χαρά. κάνω λάθος το Λουξεμβούργο έχει το ψηλότερο κατακεφαλήν εισόδημα έτσι ε, Καλά επειδή πηγαίνουν εκεί, λειτουργούν εκεί οι μεγάλες επενδυτικές εταιρίες ναι. Εθνικέ δηλαδή αυτέ που παίρνουν τα λεφτά σου να τα κάνουν κάτι. Ναι, ναι. Ε, η μεγαλύτερη εταιρεία πλυντηρίων στον κόσμο. Ε, ναι. Όποιο το, το αριστερό τώρα τελείωσε. Ε, Όποιο το κατάλαβε. Ε, okay. ναι, άναψε ναι. και το κεράκι. Ε, επειδή... Είμαστε ε, σαν του καλού χριστιανού που πάνε στην εκκλησία για να του συγχωρηθεί η χθεσινοβραδινή αμαρτία. Τι να κάνουμε, ρε φιλέ. Μέχρι να κάνουμε την επόμενη αμαρτία, Σε έχουμε συγχωρήσει την προηγούμενη. Ε, εντάξει, Αλλά ωρα... για το πλυντήριο δεν το παίρνω πίσω. Για να Η ωραιότερη λειτουργία είναι όρθο. Είναι πολύ όμορφη, πάρα πολύ ωραίο και είναι και πολύ ωραίο να είσαι, όταν έχει την ευκαιρία, να πας το πρωί στην εκκλησία, ρε παιδί μου. Είναι έτσι μια, ε, αν είναι και καλός ο παπάς και καλός ο ψάλτης, ε, αν είναι και καλός αυτός που κρούει την καμπάνα, θα έχει δώσει μια συναυλία πριν, mm. θα τον έχουν βρήσει άπαντες βέβαια. Επειδή τα έχω λίγο αλλιώ στο μυαλό μου, τα Τι θες τώρα. Δεν θέλω να ανοιχτούμε σε αυτό. Γιατί αρχίζει και μιλάς εγώ επί προσωπικού και είναι μια πολύ ιδιαίτερη και προσωπική σχέση αυτή που έχουμε με τη θρησκεία. Να σου πω όμω κάτι παρότι έχουν έρθει εδώ μιλώντα. Τώρα είπα κάτι πολύ σωστό. Ναι, είπα κάτι Ό, σωστό. Ότι η σχέση με τη θρησκεία Συμήλωση, είναι προσωπική 9 θέση. 9 και 10 είναι. Είναι προσωπική σχέση, είναι προσωπικό ζήτημα και δεν πρέπει να γίνεται θέματα κρατικών υποθέσεων και συλλογικών αποφάσεων. Ε, και πολύ περισσότερο να μην είναι κάτι τόσο πολύ εκμεταλλεύσιμο, εκμε... υποεκμετάλλευση τέλος πάντων, όπως το βλέπω να γίνεται. Καλά, Επειδή και όπως είναι... ένα ολόκληρο καθεστώς, ένα καθεστώς σε μια χώρα που ήταν βαθιά θρησκευόμενη και με βαθιά πνευματικό περιεχόμενο, αποφάσισε να μπει σε πάνω στη δέτια των ανθρώπων για να τους πει, όχι η θρησκεία. Λοιπόν, θέλω να σου πω πάνω σε αυτό κάτι, παρότι είναι εκτός, εκτός κειμένου, <χει> εκτός, κειμένου <χει> εκτός ηχογραφημένων, εκτός συζήτηση κλπ. Χτε πολύ αργά το βράδυ, δηλαδή τύπου 12 η ώρα που κλείσω τα ματάκια μου, το διάβασα, είναι από τον κόσμο του αθλητισμού. Ναι. Ε, είναι ένα τζουντόκα, ο οποίο είναι, είναι από του καλύτερου. Έχει ψαρώσει τα μετάλλια κτλ. Συμμετείχε μάλιστα στους Ολυμπιακού Αγώνε και τον κέρδισε ο δικό μα τζουντόκα και τον απέκλεισε στα ημιτελικά. Α το, διάλο, δεν το ξέρω ναι. αυτό Λοιπόν, το όνομά του είναι Νεμάνια Μάιντοβ. Είναι σέρβο και έκανε την εξή και το έκανε κάτι εξακολούθησε, για το οποίο τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε μηνών. Τι έκανε? Το σταυρό του. Έκανε το σταυρό του. Και τον απέκτησαν γι' αυτό το λόγο. Πέντε μήνες. Δηλαδή, αν έκανε κανένα περίεργο βουντού σχεδιασμό Θα λέγανε ότι το κάνει γιατί είναι το γούρι του. Κοιτάξτε, θα σου πω το εξή. Ε, να... Εγώ με περισσότερο μπασκετόφιλο. Αν είναι να αφιερώσω μια-δύο ώρες από τη βδομάδα μου να χαζέψω κάτι σε αθλητικά, προτιμώ να τον μπάσκετ. Όμω ποδόσφαιρα έχω δει όπως έχει δει όλες ο δύο ιδίω τετάμπιου, λένε κτλ. Ένα μουσουλμάνος ποδοσφαιριστής που έρχεται, ξέρω εγώ από τη Βόρεια Αφρική, που βγάζει παιχταράδε, α πούμε, με ένα αγαπημένο ξένο είναι η Λίβερπολ. Ο καλύτερο παίκτης τη Λίβερ που έλαβε δύο χρόνια είναι ο Σαλάχ. Αν ο Σαλάχ δηλαδή γονατίσει και σκύψει όπω κάνουν οι Μουσουλμάνοι ή όπω το κανει εδώ η Αραβοί. Να ευχαριστήσει το ενδια... Θεό του για τον κόλ που έβαλε. Τι θα κάνουμε αυτό. Mm. Δηλαδή mm. πραγματικά το λέω. Παιδιά, έχει χαθεί η μπάλα. Γιώργο, δεν σε περίμενα έτσι, με την αλήθεια. Γιατί δεν με περίμενε έτσι, έτσι δε... Δεν σε περίμενα έτσι, ε, ρε παιδί μου, αρέσει ρε, αυτό. Ρε παιδί μου, να ε, ε, Είσαι, είσαι αντι σαν και δηλαδή. Όχι, δεν είμαι αντι-walk, απλώς θέλω το εξή. Θε να γυρίσουμε τις σκάνες μες αντιόν των walk γεν, τύπων. Όχι, όχι. Θα σου πω, το αντί εγ, εγώ σε ένα πράγμα το έχω. Δηλαδή θέλω να μην είμαι αντί, δεν θέλω να αιτεροπροσδιορίζομαι, δεν με νοιάζει αν θα πεις αυτό και το λες εσύ και εγώ πρέπει να, να αντιμπάμπεις. Αυτό είναι σωστό. Θέλω να είμαι ε, αυτός που είμαι και όπως πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να είναι αυτό που είναι. Αντί είμαι με τους φ δεν μπορώ να το Καλά. φύγω Μέχο... και δεν δε μπορώ να μην ναι. το ομολογήσω. γι' αυτό και ξεκινήσαμε είναι... και με φύσαση. Επειδή ο φασισμό είναι μια πολύ διαδεδομένη κατάσταση και πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε, δεν περιορίζεται δηλαδή στα ιστορικά περιθώρια του ΠΕΣ 20... Σε όλου του φασισμού. Ναι. που απένατε. Ναι. Και υπάρχει θρησκευτικό θρησκευτικός φασισμός, υπάρχει και πολιτικός και τα πάντα όλα. Και το bullying στα σχολεία είναι φασισμός καθημερινός και δεν έχει σημασία τι... Τι πιστεύει ο το κάνει και πώ το κάνει. Όταν συμπαμπήχε όλη τη ζωή, το μεγαλύτερο κομμάτι σου πάντων, αφιερώσει για να υπερασπίσει τα δικαιώματα των αδυνάμων κτλ. Θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι κάποιο που έτσι το αισθάνεται, δηλαδή ο Τζόκοβιτ, α πούμε, που μάλιστα βγήκε και τον υποστήριξε τον συμπατριώτη του, αν κάνει το σταυρό του στο γουίμπλετον, θα του πάρουμε πίσω το. Καλά. Μιλάμε ε, για τεράστιε βλακίε. δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο παράνοια πραγματική. Να είναι όλα σεβαστά και ελεύθερα. Και εσύ που είσαι μουσουλμάνος και άλλοι που είναι βουδιστή σας κάτσει μέσα στην πίγη ότι γουστάρει. Okay. Ε, αρκεί να μην θίγει εσένα, ξέρω εγώ, ή τα δικαιώματα όπως τα αντιλαμβανόμαστε. Διάβαζα τις προάλλες μου τους Ταλιμπάν που απαγορεύουν στις γυναίκες να ακούγεται τη φωνή έξω από το σπίτι τους. αυτό. Να σε ρωτήσω, αυτό... Δεν είναι ωραίο για να πάμε λίγο σε πράγματα που έχουν Καταρχήν, μεγαλύτερη αξία. Έχουμε και παραγγελιά, γιατί ο Εβάγγελο έγραψε: Παιδιά, ένα σχόλιο για τι Προφανώς Προφανώ ήρθε πολύ αργά στην παρέα. Εντάξει, μπορούμε θα... να τα ξαναπούμε βέβαια. Τι να πούμε, Ότι έγινε ένα χτύπημα τύπου στα α πούμε. Μεγάλη φάση έγινε. Αγόρασε η Χεσμολάχ βομβητέ. Του αγόρασε από μια κινέζικη εταιρεία. Η κινέζικη είπε ότι κατασυγχάστηκαν στην Ευρώπη. Έχει 9 νεκρού. Γιατί τρο, ενεργοποίησαν το σύστημα των βομβητών στου οποίου είχαν βάλει μέσα εκρηκτικό, προφανώ μικρή ποσότητα μεν, αλλά πολύ αποτελεσματική και, και 3.000 τραυματίε. Και ίσως κακόστος. όχι την ίδια ποσότητα σε όλα, ίσω κάποιον έχει μεγαλύτερο Να, Ίσως Όχι, αυτό και τώρα. σκοτώθηκαν κάποιοι και άλλοι τραυματίες Μάλιστα, ένα ειδικό πιο Γάλλο Νίκο Τραβελάκη, αναφερθήκαμε στην πρώτη ώρα, γι' αυτό είμαστε πολύ σύντομοι τώρα, ε, είπε ότι αυτά ενεργοποιούνται με συστήματα κακόβουλου λογισμικού. Ξέρω εμεί μάθαμε το πρέτατρο λόγω των. Ε, Υποκλοπών μπορεί δεν, να είναι, είναι και κάτι άλλο. Ναι, δηλαδή. Τα, πήρα, τα πήραν ακριβώ, δεν ήθελαν να έχουν κινητά τα τα λοιπά Διότι αυτά θεωρούνται πιο ευάλωτα σε παρακολούθηση. Αλλά τελικώ αυτό που είναι μια παλιά τεχνολογία χρησιμεύσε προφανώ στις υπηρεσίε του Ισραήλ. Για το άλλο, να κάνω μια αναφορά τώρα, μια που την έχω έτοιμη, γιατί θα την ξεχάσω και γιατί έχουν υποθεί τα πάντα όλα για την κλιματική αλλαγή, τα φυσικά φαινόμενα που πλέον σε όλο τον κόσμο έχουμε, αλλά και στην Ελλάδα και είναι και απρόβλεπτα. Προσέχουμε για να έχουμε λοιπόν. Γι' αυτό ασφάλιση κατοικία στην Εθνική Ασφαλιστική με 15% έκπτωση σε κάθε νέο ετήσιο συμβόλαιο. Και αν επιλέξετε πρόγραμμα ασφάλισης μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου, κερδίζετε και με μείωση στον έμφυα 2024. Απόκτηση λοιπόν το πρόγραμμα ασφάλισης που ταιριάζει στην ανάγκη σα. Πλήρη προσ... προστασία σε φυσικά φαινόμενα, δωρεάν υπηρεσία επίγουσα τεχνική βοήθεια έως έω 40 καλύψει από πάνω. Εθνική Ασφαλιστική. Gr. Έλα, κάνε έχουμε, μου τη χάρη έχουμε τώρα. Έχουμε αλλαγέ ασφαλιστικά τώρα, έτσι. Είναι τα αυτοκίνητα να είναι ασφαλισμένα για φυσικές καταστροφές, τα σπίτια για φυσικές καταστροφές. Είναι υποχρεωτική ασφάλιση, έτσι. Και δεν ξέρω αν με αυτόν τον τρόπο κάποιοι συνάδελφοι στις το έχουν πιάσει έτσι. Τραβάει η κυβέρνηση... Η το κράτο έτσι με την ευρύτερη έννοια του την ουρά του απέξω σε περίπτωση φυσική καταστροφή. Δηλαδή λέει, άμα δεν το έχει ασφαλισμένο, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει αρρωγή. Καλά. Αυτό έχει. έγινε πρώτα για τι επιχειρήσει και πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Το βάλανε για επιχειρήσει από ένα κύκλο εργασιών 500.000 και πάνω. Και πάνω. Ναι. Ε, πρέπει να είναι υποχρεωτικό, ώστε το κράτο να έρχεται να καλύψει τι κοινωνικέ ανάγκε και τι ανάγκε τη γενικότερα. Πάρα πολύ κοσμό έτσι, γιατί τα κάθε ψέματα. Τώρα να πω για την αλήθεια, αν έχεις τρακάρι με ασφάλιστο όχημα, μπορεί να λες μπράβο παιδιά, σκίστε τους. Εγώ την έχω πατήσει έτσι, Καλά, γιατί κάτι, με συγχωρείς, υπάρχουν, υπάρχουν εδώ κάτι ασφαλιστικές δίθεν, λόγω της κοινής ευρωπαϊκής μας πορείας κτλ. οι οποίες δίνουν οδηγία στον πελάτη τους να μην αναγνωρίσει καμία ευθύνη. Για ναι. να μην πληρωθεί, διότι αν δεν σου αναγνωρίσει ο άλλο, πα τέσσερα χρόνια τουλάχιστον μέχρι να κα, δικαστεί. Αυτέ είναι κακέ πρακτικέ πολύ, πολύ, πολύ Ναι, βάζοντας. αλλά αυτό είναι και ευθύνη των, των ασφαλιστικών εταιριών που ναι. έχουν μια ένωση και εδώ, ξα το Θεό, γνωρίζω ότι λειτουργεί καλά. Δηλαδή, μπαίνουν, δεν φταίει βέβαια η ένωση ασφαλιστικών εταιριών, αυτό φταίει το κράτο. Δηλαδή, μια εταιρεία η οποία πουλάει ένα κατοστάρικο μια ασφάλεια που κοστίζει το λιγότερο 250 ή 200 ευρώ, άρα πηγαίνει ο άλλο ή την που έχει. Που δεν φοράει κράνο, που δεν κάνει τίποτα στη ζωή του, παίρνει το πιο φτηνό με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πληρώσει ασφαλιστική. Αυτά πρέπει να τα προσέξουν. Λοιπόν, αυτά προσέχουν, σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε. Γιατί λένε Αντάρτικο, εγώ επειδή συζητούσα με του συγκεκριμένου βουλευτέ πολύ συχνά και ήξερα ότι έχουν. Αν άλλη μου άρεσε άποψη. η δεκάδα τη Νέα Δημοκρατία που εχθέ πήγε στη Βουλή και ζητάει από το τα αρέστα για το θέμα τη προστασία κατοικία. Ναι. Προφανώ και μου άρεσε. Προφανώ και μου άρεσε. Σου άρεσε για αυτά που λένε ή γιατί το κάνανε. Μου άρεσαν αυτά που λένε και μπράβο του που το κάνανε. Μάλιστα. Και μακάρι αυτοί οι 11 να έχανε μαζί και άλλου 300. Μ, γιατί, γιατί θα αυ... κάνανε 300, δηλαδή. Εννοώ ότι εδώ πέρα δεν έχουμε. Να πούμε καταρχήν, επειδή το ξεκίνησα. Πε τι κάνανε και γιατί το κάνανε. Γιατί μιλάμε για πούμε... προστασία κατοικία, έτσι. Ε, ό, ναι, μιλάμε. Ε, αυτό που λένε οι βουλευτέ είναι ότι συνεχίζονται οι επιθετικέ τακτικέ των εταιριών που εισπράττουν. Τα χρωστούμενα έτσι, και αυτά που λένε φανση ο κόσμο, που δεν είναι τα φανση. Τα φανση είναι πίσω από αυτέ τι εταιρείε. Ε, δηλαδή, ε, οι εταιρείε αυτέ δεν είναι τα ίδια τα φανση, είναι εταιρείε που εισπράττουν ε, τα χρωστούμενα παντό είδου. Είναι βεβαίω τα στεγαστικά δάνεια, είναι και πολλά άλλα. Και λένε οι άνθρωποι αυτοί, 11 τον αριθμό βουλευτέ όλη τη Νέα Δημοκρατία και βουλεύτριε, ε, ότι οι ε, τακτικέ του είναι πολύ επιθετικέ ότι αποσκοπούν στο να πάρουν τα σπίτια και όχι να βρουν συμβαστική λύση. Και Για λένε γενικώ αυτά που τα έχουμε ακούσει και άλλες μην, φορές. Μην μου επειδή <laughs> είσαι... Καλά, εγώ έχω, έχω άλλη άποψη από αυτό. Στάσου τα στάσου έχω στάσου. Με τους περισσοτέρους Τα επειδή, έχουμε συζητήσει επειδή, και προσωπικά. Επειδή, επειδή τακτικότατα είσαι καλεσμένος σε τηλεοπτικές εκπομπές, φαντάζομαι ότι έχει πέσει πάνω σε θέμα που έρχονται, ξέρω εγώ, άνθρωποι εξειδικευμένοι. Και λένε, παιδιά, ψάχνουμε να βρούμε το φαν. Έχουμε στείλει 200 email. Έχουμε πάρει τηλέφωνα κτλ. Και, δηλαδή, και δεν εμφανίζεται κανένα <Τε>... για να συνομιλήσει. Δεν φτάνω στο επίπεδο τη λύση και αν αυτή υπάρχει. Γιώργο, δεν εμφανίζεται μου. να πει κουβέντα. Το ξέρω, ναι. Ε, όχι, αυτό δεν είναι αποδεκτό. <Τε... <Τε... Δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Ο άλλο να χάνει το σπίτι του και σε ακρίβεσαι. Δεν επίθεψε γίνεται. Έτσι, έμεινε να σου πω ότι συνήθω τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα από τόσο. Πέρασε ένα νόμο τελευταία που βελτίωσε τον υπάρχοντα και αυτό ήταν πολύ σωστό να γίνει. Που άλλαξε και τα δεδομένα τη συνεννόηση ώστε να υπάρχει συνεχή και περιφτωμένη. Αυτό που είναι το σημαντικό. Το χειροκροτώ, αλλά τα φαντ δυστυχώ. Δεν είναι φαντ, επειδή μου. Ε, Πώ δεν είναι. Εταιρείε σύσπραξη λέγονται. Okay, Πε τα έτσι όπω θέλει. Servicers, φαντ, εταιρείε σύσπραξη, κοράκια. Εμένα δεν είχα μεγάλε <laughs> καθόλου. Και το ζωικό βασίλειο να βάλει μέσα. Γιατί τα κάει τα κοράκια, εσύ και ο Χίτσκοκ. Όχι, α τα κοράκια, μου άρεσε η κοινωνία, και η ταινία. Ε, και πήγαινε κατευθείαν, αν θε, Σίενε. Μήπω τη συμπαθεί και τη σκένε. Οκ. Δεν Οτε... μπορώ να τις συμπαθώ, να πω ότι συμπαθώ, ρε, ρε, αλλά. Μα... Ναι, ρε παιδί μου, να τη λυπάμαι. <laughs> ρε Μπάμπη, λυπήσω αυτό που μου χάνει το σπίτι του, καλύτερα να πούμε. Και άστον άλλο. Παπαπαπα, περιμένουμε. Ο, ο, ο οποίο πάει να βγάλει από το 1 το ευρώ που έδωσε 100. Και ε, mm. είναι και στη λογική ότι δεν σου μιλάω κιόλα. Εμένα ένα κομμάτι από αυτά που διάβαζα εχθέ. Μάλιστα σήμερα μπράβο είχε ένα αναλυτικότατο κοντρά και κοντράβο του. Στις ε, παρατηρήσεις της ομάδας της εντεκάδας των νεοδημοκρατικών βουλευτών, λέει, νεοδημοκρατικών βουλευτών, θα καταστείτε, θα καταστείτε υποχρεωτική τη συμμετοχή τραπεζών και σέρβευσης στις προβλεπόμενες διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού ρυθμούς οφειλών με εγγυημένη πραγματοποίηση εξυθμίσεων για τους ανιολήπτες. Αυτό δηλαδή, που, ε, να τον αυ... υποχρεώσει να, να συμφωνήσει. Αυτό που λένε η Φωτεινή Αραμπατζή, Γιώργο Βλάχο, Βασίλη Τζόγιακα, Στανάση Δαβάκη, Νικίτα Κακλαμάνη, Άννα Καραμαλί, Θεοδρόσκα Ραόγλου, ο Χρήστο Μπουκόρο, ο Μάριο Σαλμάσο, ο Ευρυπίδη Τηλιανίδη και ο Μάξιμο Καρακόπουλο, λένε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί οι όροι με του οποίου προσέρχεται η εταιρεία που θέλει να εισπράξει το δάνειο στην συζήτηση που του ζητά αυτό που το χρωστά το δάνειο. Υπάρχουν όμως προβλήματα από όλα που είμαι όλα σήμερα. Επειδή είπε για τις ασφαλιστικές, μάι μου, να σου πω λοιπόν και εγώ, ότι από, τις, από τα δικό μου ρεπορτάζ, τώρα μπαίνω στα χωράφια, στα οικονομικά. Δεν είναι, χωράφια ολονόνια Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι από τις εταιρείε που λειτουργούν ως εταιρείε εις πράξεις που λες εσύ, οι services που χρησιμοποιείται όρος ευρύτερα και, δηλαδή, και από ναι. τους δικηγόρους, ήταν καμιά 25 αριά και πρέπει να συρρυκνωθούν αριθμητικά σε τρει, τέσσερι, πέντε και να έχουν και ένα κανονισμό λειτουργία. Μέχρι τώρα οι περισσότεροι από αυτού δεν μιλάω για τα μεγάλα μαγαζιά τα, τα οποία μεγάλα, οι τα έχουμε καταγγείλει και yeah. από εδώ και έχουμε πλάκωθεί. Yeah. Αυτοί υποτίθεται ότι είναι κάπου εμφανίζονται. Υπάρχουν καμιά 20 αριά που δεν εμφανίζονται πουθενά. Yeah. Έχει, σου, παίρνει στο σπίτι, <laughs> στο σπίτι, σου παίρνει άλλο το σπίτι και δεν έχει καν α <laughs> πούμε. Έχω μία βασική, βασική αντίρρηση σε αυτό. Όταν παίρνει σπίτι με δάνειο, όλοι κάνουν ένα λάθο υπολογισμό. Επειδή τα έλεγα και τότε που ξεκίνησαν τα στεγαστικά δάνεια και έλεγα παιδιά και το έλεγα στι τράπεζε ότι δίνουν πολύ εύκολα τα δάνεια και ότι αν γίνει καμία στραβή, δυστυχώ έγινε, θα βρεθούν χιλιάδε άνθρωποι με τεράστιο πρόβλημα. Και βεβαίω και οι τράπεζε. Οι ε... τράπεζε μια χαρά είναι. Όχι βρέθηκε, εμφανίστηκαν οι τράπεζε. Γιατί δεν είναι μόνο τι ανακεφαλαιοποιήσαμε, είδα και τα κέρδη φέτο από ένα δι. Έχει βγάλει καθένα. Κάτσε τώρα ένα λεπτάκι. Γιατί, βγει... γιατί το ρίσκο μπάμπι μου. Το ρίσκο... Μην πηγαίνει του... αυτό το θέμα στο άλλο, δεν θα τελειώσουμε. Κάτσε να ακούσει τη σκέψη μου. Όχι, όχι. Δεν πάω. Είπε ότι έλεγε στι τράπεζε. Οι τράπεζε λοιπόν, που του έλεγε ο Μπάμπι, παιδιά, μην δίνετε τόσο εύκολα δάνεια, το δικό του το ρίσκο το μεταφέραν στου δανειολήπτε. Όχι. Ε, τι όχι, α α αφήνουν τα σπίτια του. Τι άρεστε στι θέσει του, Διότι. Είναι... Δε, ε, δε, ε, Γιώργο, κάνει ένα σπουδαίο λάθο. Πώ κάνω λάθο, Δεν κάνω λάθο. Κάτσε να σου πω το προηγούμενο που σου έλεγα ναι. και το διακόψαμε. Όταν κάποιο πηγαίνει και λέει Θα πάρω ένα σπίτι, κάνει 150.000. Θα πάρω 150.000 δάνειο, θα το πληρώσω. Σύμφωνοι. Στην πραγματικότητα αυτό που χρωστά δεν είναι 150.000. Δεν θα σου πω τον ακριβή αριθμό γιατί πρέπει να τον υπολογίσω. Αλλά χοντρικά. Το επιτόκιο και είναι τα διπλάσια. Δηλαδή Λοντεκά. αυτό που χρωστάς είναι 300, δηλαδή είναι σαν να έχεις αγοράσει ένα πράγμα αξίας 300.000, mm. mm. το, το οποίο το πληρώνει σταδιακά τη διάρκεια των επομένων 15 που γίναν 20, που γίναν 25 χρόνια, μη τυχόν και τελειώσουμε. Το πιο σημαντικό που έχει γίνει πάντως, αλλά θέλω να πω δεν το ξέραν αυτό οι άνθρωποι, και δεν το καταλαβαίναν, διότι η Ελλάδα δεν είχε καμία εμπειρία τέτοιων δανείων. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι έπαιρναν δάνεια, διότι πάρα πολύ ναι, λίγα ήταν τα δάνεια, και η διότι πάρα πολύ λίγοι είχαν τι προποθέσει οι για τα πάντα. οι κοινωνίε από τι οποίε προερχόμασταν, δεν, το δάνειο το είχαν για κακό. Μάζευε λεφτά για να αγοράσει. Έτσι γινόταν. Ναι, ναι, έτσι, γινόταν. έτσι γινόταν. Καλά, ναι. δεν υπήρχε και τραπεζικό Τέλες, σύστημα πάνω. ικανό να κάνει επειδή, τα υπόλοιπα. Επειδή έβαλε το θέμα. Μία και θετική, θα... μία θετική ναι. πλευρά που υπάρχει και σε αυτή πρέπει να σταθούμε είναι ότι ο αριθμό των λεγόμενων εξοδικαστικών συμβιβασμών, δηλαδή που ξαναμπαίνει μπροστά το δάνειο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το οποίο κρύβει ένα πρόβλημα όμω. Έχει πλέον μεγαλώσει επιτέλου ότι πολλοί, ενώ ξεκινάνε μετά από μερικού μήνε, δυσκολεύονται και πάλι και άλλοι το κάνουν και επίτηδες. Σε αυτό το επίτηδες θα συζητήσουμε yeah, μια εντάξει, άλλη μέρα. Το επίτηδες τώρα... Ε, Είναι, είναι πολύ yeah, και με το yeah, επίτηδες. Καλά. Εντάξει, θέλει άλλο να ευχαριστώ στο σπίτι τι να πω. Όχι, αλλά θέλει να το πάρει, μπορεί να το πληρώσει. Τι να κάνουμε. Θέλει, πολύ είναι. Ε, αυτοί που ναι, σου λένε, πω, αν κα... μπορώ να μην πληρώσω, δεν θα πληρώσω. Είπα, γιατί. Είπα για εισαγωγές και έχετε στείλει κάτι τραγουδάρε απίστευτε να πούμε. Δεν ξέρω να τι κρατήσουμε. Να κάνουμε ένα playlist με εισαγωγές ας πούμε. Εντάξει. Έχει πολύ Dippert, έχει πολύ όχι, όχι, Black yeah. Sabbath, έχει Foreigner. <laughs> Φυσικά, τι θα έχει. Ο Χρήσο Αδοκερατσίνη έχει το Staples. Την θα Τι θα έχει. Τον Σόκρατε εκεί πέρα που σπάθασε, θα έχει δώσει δέστα. Λοιπόν, πριν πάμε στο τίτλο των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 You Λέγαμε για εισαγωγές στον Black Sabbath ε. Τι να πει για αυτή <laughs> την εισαγωγή δηλαδή υπάρχουν, υπάρχουν, Ήτανε rock για TSPF Πολύ rock Πολύ rock Καταρχήν τώρα μιλάω σε γαλοτραφή, Αλλά ο λόγος που παίζει ε, Η TSPF αυτή την ώρα Και τότε μετανιώνει για τίποτα ήταν Γιατί είχε δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα Το 1946 Πολύ πολύ, πολύ μακρινό Στα ντουζάνια τη τώρα στο θέατρο Κοτοπούλη Τριαντάρα η TSPF Βλέπει τον ε, Τάκη το χόρν, τον Δη Παθαίνει αυτό που λέμε τεράκουλο Τι κούκλος εσύ ε, Έρωτα, τρελός και τα λοιπά Μάλιστα με τον Καλαμαρέκη είχαμε ψάξει, είχαμε βρει επιστολές Πράγματα, θάματα τα λοιπά Τίποτα, ο Τάκης δεν πιτσίπησε καθόλου. <σκυρίζει> δηλαδή είναι αυτό που λέει χιλόπιτα κανονική Τι άνθρωπος κι αυτός πρέπει να ήταν Ένας Μάστε. Δηλαδή και στι παρέε που είχαμε πληροφορίε εκεί πέρα που μαζευόταν, γνωστή παρέα καραμαλή χώρων και τα λοιπά. Εντάξει, είτε, απίστευτος Στην Κατερίνα Κάβουρα, μια καλημέρα ε, ναι. και από μένα και από τον κύριο Ιχούδα Λάκη. Ε, κα, Κατερίνα, καλημέρα. <laughs> Περιμένει πώ και πώ την καλημέρα. Πρέπει να πω όμω ότι ήρθαν άλλα μηνύματα. Εγώ α πούμε προσπαθώντα διαγωνίως να διαβάσω καλά πτέ, πέρα από το ότι όλοι οι άνθρωποι που κινδυνεύουν να χάσουν σπίτια του είναι στα κάγκελα. Ε, ο Παντελή, Παντελό. Ε, δεν έχω τηλέφωνο σου ε, ε, Είχε στείλει να σε πάρω για αυτό ε, Δεν έχω ε, Έγραψε μια ιστορία Για ένα σπίτι Στο οποίο τέσσερις φορές Έγιναν προτάσεις από την εταιρεία την πρακτική τις αποδέχτηκαν Και καμία ε, από τις προτάσεις που η ίδια εταιρεία Έκανε Δεν και... συνεχιστήκε mm. Γι' αυτό για... και λέω ότι εδώ μιλάς για μια τακτική Να σου πάρει ο άλλο το σπίτι Δυστυχώ. Ναι. Αλλά τέλος, πάντων. Και okay. μπορεί να ξεφύγει εύκολα από αυτό αν έχει τις προποθέσει, δηλαδή να είσαι τα χρήματα με λίγα λόγια. Πάντως, πάντως <laughs> είναι Μπάμυ καλό. Δεν φτάνει κάποιο σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να φύγει, πρέπει Δεν υπάρχει ε. τίποτα άλλο. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι. Ναι, α... αλλά συμφωνεί και δεν το τηρούν, να σου λέει. Μην, μην ξεχνά ότι αυτοί που πλήρωσαν τα στεγαστικά δάνεια. Είναι 8 στου 10, έτσι στις χειρότερες περιόδους ήταν 6 στους 10, πάντοτε ήταν περισσότεροι αυτοί που πλήρωναν. Μπαμπη πάντως, μην ξεχνάς να... και εσύ από την πλευρά σου και δεν θέλω να, να περνάνε έτσι κάποια πράγματα γιατί στο τέλος της ημέρας δημιουργούνται και εντυπώσεις. Σου θυμίζω ότι τη δεκαετία του Μνημονίου ε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι από εκεί που ήταν ευκατάστατοι ως και πλούσιοι φτωχοποιήθηκαν βάναυσα, έτσι. Το ε, βάναψα, πού πάει. Τι εννοώ από το δημόσιο υπάλληλο που του κόψανε δυο μισθούς Και από και α, το τι Από του Ας πούμε γνωστούς που είχα εγώ στον χώρο του αυτοκίνητου. Και που παίρναν πόνου μεγαλύτερο από του μισθού δύο δημοσίων υπαλλήλων. Το πόνου του του χρόνου. Και πέφτανε τα μπαλκόνια. Γιατί πουλάγανε 300.000 αυτοκίνητα, 270.000 αυτοκίνητα, και είχαν πέσει κάτω 100. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μην το λέμε και έτσι. Δεν είναι παταξίδε κακόπληρωτέ των να... αυτοκινήτων. Υπήρξε δηλαδή. μια πραγματικότητα στη χώρα. Άρα σου είπα εγώ. Εγώ σου είπα ότι πάντοτε αυτοί που πλήρωναν ήταν περισσότεροι από εκείνου που δεν πλήρωναν, από εκείνου που δεν πλήρωναν. Δεν ήτανε, οι περισσότεροι είχαν πρόβλημα πραγματικό. Αυτά τα περιέψει πάρα πολύ ωραία. Κάποιοι που δεν είχαν όμω πραγματικό πρόβλημα συμφωνή μεταξύ εκείνων που κάναν τη μεγαλύτερη φασαρία. Αυτό σου λέω, διότι αυτό έχει αποδείξει. Αλλά να, δεν πειράζει το, το, το Μην το ε, λύσουμε σήμερα. Μην το λύσουμε σήμερα. Η παραγγελία είναι και μα κόβουν κάρτε, έτσι. Ε, το λέω γιατί εδώ πέρα, για παράδειγμα, χτυλονίκω. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχετε αναφερθεί ακόμα στο ξαφνικό και παράλογο χαράτσι από την κυβέρνηση των 100 ευρώ σε κάθε ψαρόβαρκα. Εντελώ παράλογα και παράνομα, η κυβέρνηση ενεργοποίησε νόμο τη δεκαετία που αφορά σε επαγγελματικά πλοία και ζητάει 100 ευρώ από κάθε πλειοχτή τη βάρκα, έστω και δύο μέτρων το χρόνο. <εθυγεραια> ναι, ναι, ναι. Καλά. Αυτά είναι διάφορα ε, και είναι και ναι, ναι. λίγο ναι, περίεργα ναι, ναι. το τι έχει γίνει, γιατί δεν τα ξέρω καλά. Μεταξύ μα αυτά είναι εντελώ τρελά πράγματα. Όχι, το θέμα με τη θάλασσα είναι τεράστιο ζήτημα. Και με το ζήτημα τη αλληλία είναι τεράστιο. Ναι, και έχει και διαστάσει, δεν τι ξέρει, αλλά κυρίω έχει να κάνει με την προστασία τη θάλασσα. Ζητάει αναδρομικά το 19. Καλημέρα, κύριε Καράμπελα. Γεια σου, Γιάννη. Λε, το ζητάει ένα δρομικά το 19, 40 δηλαδή, στι περισσότερε περιπτώσει ξεπερνάει και την αξία τη βάρκα. Α, ναι, είναι γιατί δεν πλήρωναν, δεν γνώριζαν ότι υπάρχει, δεν, δεν το πλήρωναν. Και ξαφνικά, τώρα να έχει βαρκάκι. Πραγματικά το λέω. Προφανώ και δεν πάνω να υπερασπίσω κανένα που έχει θαλαμιγό έτσι. Θα πληρώσει. Αλλά τώρα μιλά. μπορεί να χρειάζεται, τη βοηθιά σου και αυτό. Θα τη δώσω είναι εκεί πέρα, πέρα, πέρα που νομίζω συμβεί. εγώ ρεμπάπη τη βοηθά σου. Δεν μου, τι θα, δε θα του συμβεί. Δεν πειράζει με θα λάμιγο. θαλάμιοι. Εγώ α πούμε. Βοήθησε, τον εσύ, ρε παιδί μου. Σε αυτό το ταξικό σου κριτήριο. Να πω τώρα γιατί ήθελα να συμπληρώσω τα προηγούμενα. Γι' αυτό λέω επειδή δεν έχει λυθεί το ζήτημα του στεγαστικού. Όχι με την να βρίσκει να βάλει κάπου την οικογένειά σου ή τον εαυτό σου. Γι' αυτό προγράμματα σαν και αυτά που είναι το σπίτι μου 2 κτλ. Είναι πολύ πολύ σημαντικά. Αλλά προσέξτε, δεν θα μπορούσε το ελληνικό κράτος να τα αυτά τα προγράμματα, να τα τρέξει δηλαδή, ενώ χρειάζεται, Διότι ούτε οι τράπεζε δίνουν τώρα δάνειο ούτε τίποτα. Δίνουν ε, τρίχε κατσαρές. Χωρί τα, τα λεφτά τη Ευρώπη. Δεν είναι τα βασικότερα προβλήματα τη ελληνική οικονομία η μη δανειοδότηση η οι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όχι η μικρομεσαίων. Γενικώ τη δανειοδότηση. Μια οικονομία για να αναπτυχθεί χρειάζεται δανισμό. Χωρί δανεισμό δεν αναπτύσσεται. Το πρόβλημα είναι ότι το ποσοστό των δανείων που δίνονται στι μεγάλε επιχειρήσει είναι αντιστρόφω ανάλογο με αυτό που δίνει στι μικρέ. Καλά, αυτό είναι φυσιολογικό γιατί μια μεγάλη επιχείρηση. Δεν το δίνει αυτό που δίνει στο μέλλον. Όχι, μια μεγάλη επιχείρηση. Πρώτον να σου πω ότι οι περισσότερε μεγάλε και καλέ επιχειρήσει δεν παίρνουν δάνεια από τι ελληνικέ τράπεζε. Τρέχουν στα τέσσερα, πέφτουν οι ελληνικέ τράπεζε να μπουν στο δανεισμό. Δεν το χρειάζονται, διότι οι καλέ επιχειρήσει έχουν να δανειστούν από, από πάρα πολλού στην λεγόμενη ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά. Θα του δανείσουν δηλαδή χρήματα εκείνη. Δεν τι χρειάζονται τι μεγάλε. Τι μεγάλε τράπεζε δεν τις χρειάζονται οι μεγάλε επιχειρήσει. Στου μικρού δανείζουν. Τι κάνουν λόγος, οι τράπεζε. Στου μικρού ο βασικό λόγο για τον οποίο. Δεν δίνουν δάνεια. Είναι ότι οι μικροί πρέπει να γίνουν μεγαλύτεροι, να φτιάξουν τα χρηματοοικονομικά του λεγόμενα στοιχεία, διότι έτσι όπω είναι, όταν πα να δει τα βιβλία του και είναι σε όλο καπίκια μέσα, χθε το συζητάγαμε, προχθέ, οι μισέ περίπου επιχειρήσει εμφανίζονται με ζημιά. Όταν έχει ζημιά μια επιχείρηση, δεν μπορεί να δανειστεί. Να. Συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον. Και, έτσι. και εγώ αναρωτιέμαι αν μια επιχείρηση χρειάζεται χρήματα για να βγει από τα δύσκολα. Ε, αν η τράπεζα Φράβο. παίζει το Αυτό ρόλο Αυτό είναι το θέμα. Ε, τώρα... Δεν έχει τέτοιο. Δεν το είχε που δεν το είχε. Επειδή δεν ήξερε ότι έχω τελειώσει η σχολή, σχολή σχεδιασμού, πιθανότατα δεν ξέρω ότι είχα και μαγαζί. Ναι. Έτσι. Είχα... Δεν θυμάμαι ή πρέπει να, πρέπει να θυμάσαι την μου εισπή. Όχι, όχι. Εγώ θα... είναι δύσκολο να θυμάμαι στην ηλικία μου τι μου εισπή. Παρίσκευα το. Ωραία. Ο Αλόι μα πλησιάζει, ο Αλσχάιμερ. Λοιπόν, εγώ είχα μαγαζί. Έχω βρεθεί στη θέση ενό ανθρώπου που επιχειρεί στα νιάτα μου. Και με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ενώ αυτού του ανθρώπου που δουλεύουν 364 μέρε τον χρόνο, κλείνουμε το 15 Αύγουστο και 11 η ώρα την παραμονή τη Πρωτοχρονιά, έχω ξεκολουθήσει τη δουλειά και ξέρω πώ είναι κάποιο να χτυπάει το, την πόρτα τη τράπεζα και να ζητάει ξέρω εγώ δάνειο για να αλλάξει την επίπλωση που είναι του 70 και έχει φτάσει στο 85, στο 87, στο 88 και έχει χαλάσει και να μην του δίνει μία. Πώ να το κάνω, Το έχω ζήσει. Και φαντάζομαι ότι τώρα που έρχεται τόση γκρινιά, το ξέρει ακόμα καλύτερα ο κόσμο. Ναι. ή ξέρω εγώ τώρα τι να πω για τα μίντια που κάπω καλύτερα τα ξέρω μετά από τρει η τρει ήμιση που δουλεύω. Ε, πέφτει η διαφήμιση, είχαμε οικονομική κρίση, μάλιστα. Δεν θα σου κάνει η τράπεζα. Θα πρέπει να βάλει πλάτη, α πούμε, πραγματικά να σε διευκολύνει για να μην κλείσει. Για να φτάσει παρακάτω και να περιμένει την καλύτερη μέρα. Οι τράπεζε ναι. πρέπει να το κάνουν και το κάνανε. Αλλά ναι, όταν ναι. έφτασε η ώρα. Υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου δεν μπορεί να το κάνει. Δεν δεν, δηλαδή, μόλι πάρα να το κάνει, ε, πέφτει έξω δεν, δεν είπα να τα πετάξουν σε μια. Τα, όχι, όχι, άσε με να σου εξηγήσω. Είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα αυτά να τα καταλάβουμε από το πώ συζητήθηκαν δημοσίω. Αν τα ήξερα, για παράδειγμα, που έξυπνοι και καλοί άνθρωποι υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν θα έκανε κανεί αυτό που έκανα το 2015. Κανεί δεν θα τον διανοεί το να το κάνει. Διότι θα καταλαβαίνουν ότι αν πέσουν οριστικά πλέον, διότι είχαν ήδη πέσει έξω σε μεγάλο βαθμό, είχαν ήδη τρωθεί. Ξέρει από πότε ξεκινάνε οι ελληνικέ τράπεζε να έχουν πρόβλημα. Από το 2008. Το 2008, όταν κανεί δεν έχει δει να έρχεται το τρένο που έρχεται με τα χίλια ε, Το 2008. Όχι και κανεί. Καλά, ελάχιστη πάντως Θέλω ε... να, προει... να θυμίσω ότι εγώ, α έχω πει ανοιχτά και καθαρά ότι θεωρώ την, την περίοδο του Σιμίτ την πιο. Ε, Πώ να πω τώρα, Διεφθαρμένη οικονομικά περίοδο. τώρα. αλλά αυτή είναι Μά... πιο πίσω. Το λέω τώρα. Αναφέρομαι στο Σιμίτη γιατί ο Σιμίτη είχε προειδοποιήσει. Επίσης... Θυμάμαι. Ο Σιμίτη προειδοποίησε θυμάσαι, το Δεκέμβριο του 8 στη Βουλή. Θυμάμαι. Και επίση να θυμίσω ότι αυτό που δεν, το, το παραμύθι, επειδή διαφωνώ με τον Μπάμπη, ε, ότι κανένα δεν το βλέπει. Εγώ θυμάμαι πρέπει να ήταν Φλεβάρη ή Μάρτι του 8, φλεβάζουμε, που κάλεσε ο. Πρόεδρο Δημοκρατία ε, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και πήγε ο Καραμαλή και ζήτησε από το συ... του άλλου. Κάλεσε κατόπιν αιτήματο του Καραμαλή. Ωραίο, έτσι γίνεται πάντα. Αλλά ζήτησε τη συνένεσή του για να παγώσουν αυξήσει μισθού, αυτά κτλ. Για να ληφθούν μέτρα επίγουσα. Κανένα δεν συμφώνησε, άρα μην λέμε ότι δεν ξέραμε τίποτα. Όχι, δεν συμφώνησαν. Δε συμφώνησαν. Είπαν όλοι ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι ψέματα και η μόνη που βγήκε από το τέτοιο και είπε ότι υπάρχει πρόβλημα είδες λοιπόν Κάτει, να ότι, λίγο. ότι περίμενε, περίμενε. που το βλέπανε Η... δεν είμαστε αστράχοι καλά επειδή εγώ ήμουν μεταξύ αυτών που τα βλέπανε και τα λέγανε κιόλα, ε, θέλω να σου πω ότι οι μόνοι που βγαίνοντα από αυτή τη συνάντηση του Καραμαλή πριν γίνει η συνάντηση με, προ... με, τον... με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ο Καραμαλή είχε φωνάξει έναν έναν από του πολιτικού αρχηγού. Η μόνη που βιάδωσε από τον Καραμαλή είπε: Υπάρχει πρόβλημα, είναι σοβαρό και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτό είναι η δουλειά τη κυβέρνηση να πει τι θα κάνει. Ήταν η Αλέκα Παπαρίγα. Ναι, την οποία, τέλο πάντων. Την καλημέρα μα, για να μην ξεχνάμε. Όχι, πέστε ξεξά. με την ευκαιρία Όχι, όχι, όχι. όχι, σήμερα... όχι, όχι, όχι, όχι είπε καλή κουβέντα για το Κουκουέ και δεν θα μιλήσω ποτέ κουβέντα. έχω Δεν είπα καλή κουβέντα, είπα τι έγινε. Θα φύγω τώρα όπως Όπω είμαι, φεύγω. Μη μου λε ότι είπα καλή Μετά κουβέντα. Μετά από 10. Δεν εκπομπή. λέω καλέ κουβέντε. Είναι η 13η εκπομπή που κάνουμε. Είναι η πρώτη φορά που άκουσα ότι δεν φταίει ο Περισσό. Οπότε φεύγω τώρα. Πάω στον επιτραπέζιο ψήχη της Ρέιμπο να πιω έναν χι στην υγιά σου και στην αλέκα. Αν μα ακούει εκεί στη νέα μάκρη που είναι. Και να θυμίσω ότι ο επιτραπέζιος ψήχη και φίλτρο διαθέτει. Άρα αυτό σημαίνει καθαρό νερό. Και μπορείτε να επιλέξετε θερμοκρασία, είτε είναι περιβάλλοντος, είτε θέλετε ζεστό νερό για να φτιάξετε ένα καφέ, ένα τσάι, δεν ξέρω, ή κρύο νεράκι, μια δροσεστήτε. Επίσης να θυμίσω ότι έχει οθόνη αφής, επίσης να θυμίσω ότι με αυτές όλες τις ιδιότητε που έχει και designά τους είναι, γλιτώνεται από τα μπουκάλια, τα πλαστικά, τα οποία... Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είναι καλό να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Και για οικολογικούς λόγου, αλλά και για λόγους υγείας. Αν θέλετε να μάθετε περισσοτερα 801 περισσότερα, 801-34-34-34. 801-11-34-34-34. Και Μαρία Σολομού, Κώστα Τσουρός, Μαρία Παπαφωτίου, στο InStyle την Κυριακή που έρχεται με τη Real News, Drive, νέες κατηγορίες SUV, προσιτά σε κόστος χρήση. Factory Outlet με 10 ευρώ επιταγή αγορέ άνω των 60, και ε, παντού, «Απ σκανάρις» κερδίζεις ε, στην απλή έκδοση και τα δύο, να είστε καλά. Σε υπενθυμίζω, κύριε Γιώργο, ότι σήμερα διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου και διεθνής ημέρα ισότητα των αμοιβών και παγκόσμια μέρα ελέγχου των υδάτων. Κοίτα πόσα θέματα θα μπορούσαμε να έχουμε συζητήσει. Διαβάζει ηλεκτρονικό βιβλίο. Εδώ. Ναι, και εγώ. Έχω ε, το κίνδυνο εκεί πρέ, και το. Πρέπει να σου πω όμω ότι. Με διευκολύνει πάρα πολύ. Ε, το δε καλοκαίρι διαβάζει και πιο άνετα Θα σου πω λοιπόν για το καλοκαίρι. Ε, Δώσε μας, Δημήτρη ένα λεπτάκι. Για, αυτό τώρα είναι άσχετο τελείω, αλλά επειδή το είπε. Μου κάνει εντύπωση το καλοκαίρι, επειδή είναι και ο χρόνο που έχω να διαβάσω βιβλίο, γιατί δεν διαβάζω ένα σώμα εφημερίδε κάθε μέρα. Έχω εντυπωσιαστεί από το πόσο χειρότερα λειτουργούν τα τάμπλετ στη ζέστη. Δεν ξέρω αν το έχει πάθει. Εμένα μου έσβησα, κανονικά. Υπερθερμάνθηκε στο Σχεσίδη για λόγου ασφαλεία. Και, και έσβησε. Και έμειναν που λένε σελίδα 67 ή 68, τη γράφει ένα τέτοιο πράγμα. Και το χαρτί πάλι έχει τη δικιά του γοίτια. Να σου πω όμω, γιατί νομίζω ότι πρέπει να σα πω κάτι ακόμη. Το Rises Fest είναι θεσμό που ήρθε για να μείνει και το κοινό του ετερόκλητο μεν, αλλά κοινή συνισταμένη την αγάπη για τον τόπο. Μέγα χωριστικό του Rises Fest δεν είναι άλλο από την Lidl, προϊόντα νόμα, με παράδοση, αυθεντική γεύση κτλ. Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου ξεκινά το πάρτι, είδες πολλά ξεκινάνε πάρτις, για, λογαρια, για τον αποχαιρετισμό του καλοκαιριού, γεμάτο γλέντι, χορό και παράδοση. Τα πάρτι, προϊόντα νόμα, τον έχω. happening, μοναδικά δώρα, στον κύκλο του χορού, πείτε. Την Πέμπτη, έτω. Πέμπτη, Βέμπτη, ρε, ας, 19, Οκ. Ναι. Okay. Σήμερα, Πάρκο τρίτη. 50 χρόνια φεστιβάλ. Εσύ δεν θα πήγαινε Όχι βέβαια, εγώ πήγα στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο Τώρα ξανακανώ, τα έκανα Λεκτές, νέος άνθρωπος Λέγαμε για το Μάνο Λοϊζό Θυμάμαι λοιπόν το 82 Και δεν πήγα απλώ. Το... έπρεπε να δουλέψω με ροκάματα για να χτιστεί το ρημαδιό τότε το, το 83 λοιπόν Για να πηγαίνετε εσείς οι νεότεροι αγαπητέ ε, μου έτσι Ε, τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν θα μας καταδικάσει Καλά, σχέδι, τώρα είναι super το φεστιβάλ τότε Θυμάμαι ήταν... λοιπόν το 83 Τη Χαρούλα. να είναι, παιδιά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μαζεύε πάρα πάρα πολλοί κόσμο έτσι το φεστιβάλ τη ΚΝΕ και είναι η Χαρούλα και ξεκινάει και τραγουδάει «Το όλα σε θυμίζουν» για το Μάνο oh, τι, τι το ήθελες τώρα Έλα, <συλίδε> έλα και έχει, έχει, αθρίψα, έχει, ναι. έχει μαζέψει και ουρανό σύννεφα Από το καταπληκτικό bout of hell Το οποίο πρέπει να πω ότι είχε πάει στο νούμερο Ένα πράγμα πολύ σπάνιο για αυτό το είδες μουσικής Το μακρινό 1993 ε, πάρε μπάλα, γιατί από ό,τι κατάλαβα τώρα θέλει να πάμε στα οικολογικά, έτσι δηλαδή. Ποια οικολογικά, όχι. Θέλω πρώτα απ' όλα να πω στον Ιωάννη ότι δεν είπα ότι δεν έφταιγε σε τίποτα ο περισσό, το ΚΚ δηλαδή στα προβλήματα γενικώ. Δεν είπα ποτέ αυτό. Είπα ότι η Αλέκα αυτό που είπε ήταν αυτό που συζητήσανε μέσα. Να ξέρουμε ναι. να συνεννοούμαστε, παιδιά, μην μπερδευόμαστε, μην βιάζεται να πηγαίνει το μυαλό σα αλλού. Όμω θέλω να ακούσει. Να ακούσω. Θέλω να ακούσει, ναι. καλά να είναι ο Ιωαννίδη Καλαμαράκη που τα βρίσκει όλα, τον γύριο. Χάρη Δούκα. Για να μην ξεχνά το επίπεδο τη πολιτική στο οποίο συνεχίζουμε να βρισκόμαστε. Με την ε, ιδιότητα του Δημάρχου είναι εδώ. Δεν ξέρω. Είναι και Δήμαρχο που και πού είναι και υποψήφιο ότι θέλει να κάνει. Έλα, πάμε τι πάμε είπε, λέμε τώρα. Την κακή αντίπαιδα. Την και πού και πού. Ρίξα. Στόχο των πέντε βαθμών μείων στην Αθήνα παραπάνω. Εσθητή θερμοκρασία βεβαίω. Ναι. Και θέλω να σα πω το εξή. Ότι η εστία θερμοκρασία. Καταλαβαίνετε τι είναι. Δεν ότι θα την παγκόσμια θερμοκρασία που έγινε και βάγρα. Ναι. Λέω ότι όταν έχει πάρα πολύ πηγαίνουν όλοι. Στα δέντρα, εκεί που έχει δέντρα, να περπατήσουμε γιατί είναι η εστίαση ναι. χαμηλότερη. Άρα τι θέλω να κάνω, να αυξήσω για παράδειγμα τα δέντρα. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε ήδη βάλει πάνω από 2.000 δέντρα, έχουμε σταματήσει δύο μήνε, γιατί δεν είναι η περίοδο αυτή. Ξεκινάμε πάλι από τέλο Σεπτέμβρη, αρχέ Οκτώβριο, θα πιάσουμε τα 5.000. Μάλιστα, φτιάχνουμε και πολύ ωραία πράγματα που είναι πρωτοποριακά για την Ελλάδα. Microforest, που είναι ένα μικρό ε, δάσο στην πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή τη Ευρώπη, που είναι στην Κυψέλη. So γιατί αυτά. με κοιτά, Εγώ μια χαρά τα άκουσα. Ναι, ναι, μια χαρά. Είναι κατά πρώτον όλα αυτά είναι προγραμματισμένα από την προηγούμενη δημαρχία Δεν έχει πει ούτε μία κουβέντα. Πράγμα του, καλά. Τόσου μήνε είναι. Γιατί όλα αυτά δεν μπορεί να τα. Προ... Όχι, δεν το λέω σε βάρο του, διότι Όχι, αυτά δυστυχώ δεν, δεν προγραμματίζονται εύκολα. Και το πρόβλημα που είναι. Μπέρα, παιδε, μου να δεν σου είναι, Έχει κάποια. Να, για να το καταλάβω, λέει: Έχω βάλει 2.000 δέντρα. Ναι. σωστό. Ναι, είναι από το πρόγραμμα φύτευσης που είχε βγει έτσι κι αλλιώ και θα γινότανε. Δεύτερον. Το θέμα είναι τι έχει λέει, προγραμματίσει μπροστά, διότι λέει, αυτά λοιπόν, είναι που μετράνε. Λέει, το να προγραμματίσει στα επόμενα. Κοίτα να δει που ούτε σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ε, Πες τη σκέφτεση. Ε, ε, δεν θέλω ότι ε, μένα οι εξαγγελίες, τις ακούω, λέω καλέ είναι, δεν είναι και τα λοιπά. Μένω πολύ περισσότερο σε αυτό που έχει κάνει ο άλλος. Ναι, αλλά αυτό που έχει κάνει είναι αποτέλεσμα. Τη δουλειά που έχει γίνει από την προηγούμενη αρχή. Και λέω, αυτό δεν είναι καλό. Ναι, και είναι δηλαδή, πολύ, δηλαδή, καλό, αν, ε, πολύ καλό. Πάρα ε, πολύ καλό. Εάν κάποιο. Ε, και δηλαδή, δεν κάποιος ασχολείται ο, ο Δούκα με σύνοδιο. αυτά, ο Δούκα βγαίνει και κάνει προπαγάνδα. Ασχολείται η δημοτική αρχή. Μα τον ρωτάει και ο Και η ίδια δημοτική, δημοτική δηλαδή. αρχή θα πρέπει να ασχοληθεί και με πολλά άλλα. Ο Δήμο Αθηναίων πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η βρωμιά, η δυσοδία, η κακή κατάσταση στα σκουπίδια που έχει γίνει ακόμη πάλι έχει πάρει πέρα Οι παιδικέ χαρέ που έχουν τεράστια προβλήματα. Οι καταλήψει των πεζοδρομίων. Που πλέον είναι αναρχική η κατάσταση. Ξεφυτρώνουν συνεχώ με τον καφέ να θέλει να ανέβει στα ύψη. Έπεσε, ξε... έπεσε το τελευταίο. Ξεφυτρώνουν συνεχώ καινούργια καφενεία. Έλεγα. Είπε να πούμε κάτι για το MicroForest και πήρε μαζί μα. Έλα, MicroForest της... τώρα και. στην Κυψέλη και πήρε τη σκούπα να σκουπίσει το Δούκα. Είναι σαφέ. Αλλά δεν μπορώ να τον ακούω να λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να μην τα λέει, Δημήτρη, να τον αγαπώ διπλά και Δηλαδή, κλείνω το, το μικρόφωνο κανονικά. Πες καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου. Εδώ το είναι, τον βλέπω, γιατί. Πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε αύριο τον πρωί σ' οχτώ. Πρώτο Θεός. Άσε τώρα να παίξει και ο Χέντριξ, άντε σω τα πιο μαγικά δάχτυλα που άγγιξαν ποτέ ηλεκτρική κιθάρα Αυτό ο Νέγρο Ινδιάνο με το μοναδικό ταλέντο. Θέλει να γίνει τζαζίστα περισσότερο από ότι έγινε ροκά, αλλά είναι τέλειο ροκά. Και με ναι, αλίμονα. Και έχει πει και πράγματα πάρα πολύ ωραία. Το πιο αγαπημένο μου το ξέρετε, το έχω ξαναγράψει, το έχω ξαναπεί. Και επειδή ξεκινήσαμε με Παύλο Φύσα, σήμερα θα κλείσουμε έτσι. <Τι> Όταν η δύναμη τη αγάπη ξεπεράσει την αγάπη-αδύναμη, ο κόσμο θα γνωρίσει την ειρήνη. Yes!